So I go, I sa I lagu duniya tik tik tik tik la la la la la To kamchi ki ka nishtha karta na hai se langa jimu aide zara hey hey Αν αρχίζει το σκοτάδι το ασφιτάκι μου γυρνώ Αγκαλιάζω την καλή μου Και τους πόλους μου ξεχνώ Τα λογάκι μου ταΐζω Και νεράκι το ποτίζω Δεν το καηδεύω του μιλώ Να είμαστε καλά οι δυο μας Το Θεό παρακαλώ Hey, tá com vontade na Άντε και να ξεκινάμε. Τελευταία εκπομπή για τούτη τη σεζόν. 8 και 9 λεπτά στους 97 και 8 στα αληθινό ραδιόφωνο. Όχι για όλου. Όχι για όλου. Πετά... Τελευταία εκπομπή αυτή τη ραδιοφωνική Πετάχθηκε. σεζόν. Πετάχτηκε. Όχι. Yeah. Να λέμε τα πράγματα, να λέμε αλήθειε εδώ. Έτσι, yeah. μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Η εκπομπή ω εκπομπή δεν είναι τελευταία. Η εκπομπή ω εκπομπή. Η πρωινή. Με αυτό το σχηματισμό. Είναι η τελευταία. Η εκπομπή ω εκπομπή. Ναι, έτσι μπορείς να το πεις. Ναι, δηλαδή, γιατί εσύ δεν θα λείψεις ποτέ ως μάστα. Εγώ δεν θα λείψω, εγώ δεν ως θα ήθελα. Ως εκπομπή δεν θα λείψεις ποτέ. Ναι. Δηλαδή, 15 Αύγουστο θα είναι, θα σε ακούν οι ακροατές. Ακριβώς. Την εκπομπή όμως, που είναι ένα παιδί που ξεκινάει αυτό το ραδιοφωνικό ζευγάρι και πιο πριν, ήμασταν και τρίοί, ήμασταν και προχωρημένοι, να τα λέμε. Και αυτά θα τελειώσει σήμερα, ελπίζω. Ελπίζω. Ε, κάτσε να δούμε. Μην ορκίζει κιόλα να κάνει λάθο. Έλα να είσαι σοβαρό παιδί. Δεν θέλει τώρα. να κρατήσει πίτα πίσω, πίσω. Ε, πρόσεξε τώρα. Του στέλνει μήνυμα ο Μιχάλης Ο Μιχάλης είναι 200 χρόνια ο Ακροατή. Μιχάλη, σε θέλει και τα λοιπά. Καλημέρα, σύντροφε. Ο οποίο τώρα, επειδή είναι σε mood, πάμε να πειράξουμε. Ξέρει, τελευταία εκπομπή και τα λοιπά. Του λέει τι να πούνε οι μοδιστρούλε, you and me, τη ε, Σαντορίνη και τη Σούδα. Ναι, καταλάβετε. Τι, τι να πούνε σε εμά τα, τα κομάντα. Ναι Γιατί να σου πω κάτι, κάποιοι από εμά ναι. ζουν και επικίνδυνα, ε, ναι. έτσι. Ε, ναι. Έχεχεχε πάρει το έχουμε περάσει και από τι αποθήκε πυρομαχικών εκεί κάτω στα με τα βαγονέτα. Ένα μήνα κλεισμένοι κάτω Καταρχήν μου αρέσει η βεβαιότητά σου που ξέρεις που έχουμε περάσει εμείς Θα πάω παρακάτω όμως Ναι Θέλω να σου πω το εξή. Είναι επικίνδυνο Είναι επικίνδυνο να ζεις σε αυτή τη χώρα Ακόμα και αν δεν έχεις υπηρετήσει τα βαγονέτα Δηλαδή Ρε παιδί μου εγώ, Αν μου πει κάποιος Πες μας για ρε Γιώργο μια ιστορία από τη Νέα Αγχίαλο ναι. Ε, από παιδιά. Ταβερνάκια Έχω πάρει το δρόμο ας πούμε και πηγαίνω Έχω βαριά μοτοσυκλέτα επάνω και τα λοιπά Ε ναι 1989 Βαλίτσος Γιώργο το Ταγμάν και τα ε, λοιπά ε, Φτάνω ναι αγχεία λέω, λέω τι, γά... ε. Ε, τι ωραίο μέρος εδώ και τα λοιπά Είμαι και καβεντοτράπι τσιρικάς ας πούμε και τα λοιπά Κοιμήθηκε σαν παρτέρι ε, Εντάξει έστησα και μη λυθά και με διώξανε <laughs> <laughs> Είναι η αλήθεια <laughs> αλλά Το πιο ωραίο σκηνικό πιο είναι Φτάνω και μαγαζιά, Γιωργάρα, μαγαζιά, και τα λοιπά βλέπει ο Χουγαλά, που πούμε, διότι είναι και ειδικό φυτό. Λέει, σύλλογο Εράσι χρόνα λέω Λέω, μάκα μου, πάω λέω, καλησπέρα, καλά, άμα, κανα κανάψαρα ψαράκι τίποτα υπάρχει, κάτσε ένα να λέει. Με, με τσιμπάνει οι σου λέει, αυτό δικός μας είναι, αφού δεν πήγε έστες τουριστήρις του, από εδώ δεν πήγε, από εκεί δικός μας είναι. Οι παιδιά βάζουν κάτι κοκκινόψερα, τι είχαν βγάλει και τα λοιπά. Και ανοίγουν τα τσίπουρα και τα. Μα Εντάξει, έκατσα δύο μέρε. Ήταν ένα κάτσο δύο ώρε, έκατσα δύο μέρε. Yeah. Τι άλλο να σου πω. Φίλυμα, Ωραία. Πέρας, Ωραία, ή αν έχει άλλο. Με το μαμαλάκι κάνε κουμπί, <laughs> με το ποτρίνι. Δηλαδή για κάθε ιστορία έχει μέσα και φαγητό. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ εξηγείται <laughs> αυτό <αυτούτο laughs> το πράγμα. Δεν ξέρω πώ εξηγείται. Έτσι δεν φτιάχνεται παρέ. Μπα σε ένα τραπέζι, μην κοιτά τώρα που φτάσαμε να κλείσει τα 39 για να σε τασουμε μελιτζάνα, α πούμε, και να ανακαλύψει <laughs> <laughs> την Τώρα πρέπει να πάμε γιατί μα ακούνε, Ναι, ναι. Επίση, <laughs> εγώ για να φύγω, ναι. σκέψου να ήταν η ασφάλεια τη χώρα ναι. στι πλάτε του κομάντου, Ναι. Μια χαρά θα ήταν το πράγμα. Ναι. Αν ήταν η ασφάλεια σε μένα, μια χαρά θα ήταν. Μην σου πω κάτι, ρε Γιώργο, ειλικρινά. Δηλαδή, τώρα που είναι η ασφάλεια τη χώρα <laughs> σε <laughs> άλλε πλάτε. Είμαστε οκ, okay. okay, είμαστε εντάξει Αλλά πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα Λοιπόν νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό ε, είναι ένα, Άλλα 80 χρόνια θα έχουν την ίδια κυβέρνηση Και άλλα 2000 χρόνια θα έχουν την ίδια κατάσταση ναι, τότε, <laughs> δηλαδή, <laughs> δηλαδή, δηλαδή εάν το θέμα είναι ο Πύχης Είναι ο καλαμαράκι, Φίλε συγγνώμη δηλαδή, αλλά, θέλει, θέλει δηλαδή Ήταν καλά. άστοχο ναι. το παραδείγμα δηλαδή, του ναι, ναι, Φίλος μου αγαπημένος Στα θέματα ασφαλείας προτιμώ τον Παρδουνιώτη Και να το κλείσουμε το θέμα Λοιπόν για να ξεκινήσει η εκπομπή όπως πρέπει <Κουδαλάκι>, Κουδαλάκι ο Θεός να βάλει το χέρι του Να κάνουμε την προσευχή μας Να κάνουμε και κανένα ευχέλαιο Γιατί τι δεν έχουμε ζήσει όλα ναι. αυτά τα χρόνια Σεισμούς λοιμούς καταποντισμούς πανδημίες Τι δεν είχαμε ζήσει πόλεμο ε, Τώρα σου λέει να μην πάρετε και μια γεύση Πως είναι να γίνεται ένας πόλεμος Να δείτε και ένα μανιτάρι να σηκώνεται. Και δεν ξέρω αν ήταν και ένα μπορεί να ήταν και παραπάνω Πέρα λοιπόν, όμω, τώρα από την πιο ελαφρά διάθεση με την οποία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το θέμα, γιατί είναι και Παρασκευή, είναι και τελευταία εκπομπή αυτή τη εκπομπή, με αυτόν τον σχηματισμό, για αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο, όπω είπε και ο Γεώργιος Κουδαλάκη, το θέμα είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό. Φίλε, τι σοβαρό. Συγγνώμη, δηλαδή, χτε το τερματίσαμε, το ξεπεράσαμε, φτάσαμε εκεί που δεν. Θα πω και κάτι το οποίο ε, πολύ καιρό τώρα το παρατηρώ. Δηλαδή, παρατηρώ μια ευνουχισμένη δημοσιογραφία. Και βλέπω ότι σήμερα όλοι, μα και οι πιο φιλοκυβερνητικοί αρθρογράφοι επισημενούν το αυτονόητο. Ότι το να πιάνει φωτιά μια αποθήκη πυρομαχικών, η οποία βρίσκεται δίπλα σε μια της μεγαλύτερες και πιο δραστήριες βάσει αεροπορίας. Είναι κάτι που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί για οποιοδήποτε λόγο. Και νομίζω ότι δεν είναι πολλά αυτά που μπορεί να προσθέσει κανένας, αν... Σκεφτείτε τώρα έτσι. Λέμε φωτιέ, πράγματα, θάματα, κλιματικέ κρίσει, αλλαγέ, τα πάντα όλα. Είναι τελείω απαράδεκτο. Δεν μπορεί να το ανεχτεί ότι πιάνει φωτιά μία βάση πυρομαχικών επί τη ουσία. Δεν είναι μια αποθήκη απλή. Μην φανταστείτε δηλαδή. πρόκειται για έχουμε πάει τι παλιέ Μπερζέρε μέσα. Ναι, είναι ακριβώ. Είναι η αποθήκη τη 111 πτέρυγα μάχη εκεί στην Αγίαλο. Σε μία απόσταση περίπου 5-6 χιλιόμετρων από το αεροδρόμιο, εκεί λοιπόν έφτασε η πυρκαγιά. Εκεί σημειώθηκαν οι εκρήξει για τι οποίε φυσικά δεν γνωρίζουμε ακριβώ και δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώ. Αυτά είναι και θέματα του Γενικού του Επιτελείου Αεροπορία και του Υπουργείου Εθνική Αμήνη. Θα υπάρξει μία ενημέρωση στι 11.30 όπου υπάρχει προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου. Αλλά από εκεί και πέρα, όπω και να το κάνει, μόνο η ανησυχία η οποία προκλήθηκε και στου κατοίκου των περιοχών στην Αγχίαλο που κλήθηκαν να εκεινώσουν την ε, ε, πόλη και να μεταφερθούν κυρίως στο Βόλο αλλά φυσικά και η ανησυχία που προκλήθηκε στις τάξεις της ε, αεροπορίας Παιδιά τι συζητάμε, ναι. έχουμε την καταστροφή ε, μια στρατιωτικής ε, υποδομής σε καιρό τι, τι, τι να Τι να πούμε Δηλαδή πραγματικά τα λόγια δεν έχουν μεγάλη αξία Και μάτι Παναγία σήμερα ε, θα περιμένω με αγωνία Να ακούσω αν υπάρχει κάτι που μπορεί να υποθεί Και προφανώς ε, θέλω να πω ότι όλες οι αιτιολογίες Παύλα, δικαιολογίες όπως και αν τις χαρακτηρίζει κανένας, Όταν μιλάμε για τις φωτιές στα δάση Εδώ δεν ισχύουν Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα Άσε ε, Ιωσήφ που άκουσα και διάφορα μαγικά ε, Σε μια απόπειρα ξέρει, δεν έπιασε, ρε παιδιά, φωτιά, αλλά υπερθεμάθηκαν τα προβλήματα. Εξ αποστάσεω. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Το ναι. άκουσα και εγώ αυτό που λέει ο Δεν μπορώ ναι. να το γνωρίζω. Αυτό. Όπω είπαμε, δεν πρέπει να τα γνωρίζουμε και όλα. Δηλαδή, χθε έγινε γνωστή και η τοποθεσία, όπω λέγεται εκεί, το συγκεκριμένο μέρο όπου βρίσκεται η αποθήκη. Εγώ, επειδή έλεγα νωρίτερα και στον Γιώργο Τοψάλτη, έχει τύχει και έχω υπηρετήσει ναι, ναι. σε αποθήκη πυρομαχικών του στρατού. Ένα μήνα ήμουν εκεί. Έχετε περάσει όλοι σχεδόν απ' έξω. δεν καταλαβαίνετε ότι είναι αποθήκες εκεί, βλέπεις ένα λόφο καταπράσινο, από κάτω είναι όλο σκαμμένο και με βαγονέτο υπάρχουν διαδρομές εκεί και τα δωμάτια τα οποία γίνεται η φύλαξη των πυρομαχικών. Πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα για την πυρασφάλεια. Ναι, Πρέπει και... να υπάρχουν αντιπυρικέ ζώνε. Και... Εγώ θυμάμαι ότι μα βγάσανε από, από την Άνοιξη και κάναμε αποψήλωση. Να μα μην υπάρχει τι μα γύρω. τι λες το λέει αυτό, παιδιά, συγγνώμη. Άρα, το λέει, είναι. Όχι σε τέτοια περιοχή, σε οποιαδήποτε στρατόπεδο. Είναι απόλυτη υποχρέωση να υπάρχει αποψήλωση. Όπω λέμε, καθαρισμό δηλαδή. Το, για τα πάντα όλα. Δεν το, δεν το κουβεντιάζουμε. Σκεφτείτε δε ότι εδώ αλλάξαμε και κατά κάποιο τρόπο και επιχειρησιακό σχέδιο χθε. Γιατί με τη φωτιά στην αποθήκη των πυρομαχηγών ξεκίνησε η μετεγκατάσταση των F-16 τα οποία είναι 70 αν θυμάμαι καλά στη συγκεκριμένη βάση να πάνε αλλού έτσι ώστε να είναι λειτουργικά και να μπορούν να δράσουν γιατί από εκεί ουσία δεν μπορούν να δράσουν πια Όσα δεν ήταν στα... στις αποθήκες τα περίφημα αυτά τολς ε... αυτά χρειάστηκε να φύγουν από την Αγχίαλο και να πάνε σε άλλα αεροδρόμια είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. <Το> Φυσικά όλοι έχετε δει τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από τις στιγμές των εκρήξεων, τα οποία κατέγραψαν τόσο οι πολίτες. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά τον ήχο της έκρηξης από το βίντεο το οποίο έχει καταγράψει πολίτης με το κινητό του. <Το> <Το> Απανοτέ κρίξεις λοιπόν εκεί στην ε, περιοχή της ε, Νέας Αγχαιάλου και βέβαια το συνεργείο της ΣΕΡΤ το οποίο βρέθηκε στο σημείο ήταν ε, η, η δημοσιογράφος η Έλληνα Αποστολίδου η οποία έκανε εκείνη την ώρα την ε, ζωντανή σύνδεση και έτυχε να πετύχει και εκείνη μία από τις εκρήξεις. Θέλω λίγο να προσπαθήσω να σας δώσω την εικόνα να μην μιλήσω Α! Α! Τι έγινε δεν ξέρω να ακούτε τον ήχο. Έγινε... Έλενα, τι συμβαίνει. Επιβεβαιώνεται το... Επιβεβαιώνετε το χειρότερο σενάριο. Αυτό που έλεγε ο κύριος. Με συγχωρείτε για την νεκραυγή μου, Έλενα. Ξέζοντος... Εάν πρέπει να φύγεις, φύγε, Ξέζοντο... σε παρακαλώ. Πούγεται. Από πλήματα της πολεμικής αεροπορίας, παιδιά... πλήματα της αε... πολεμικής αεροπορίας Αυτό σημαίνει φύγω, Έλενα ότι πρίξεις. πρέπει να απομακρυνθείτε πάρα πολύ γρήγορα από εκείνο το σημείο Πρέπει να απομακρυνθούμε όλοι φυσικά Και νομίζω ότι αυτός ο ήχος, αυτοί, αυτό που ζήσαμε Νομίζω ότι μας κινητοποιεί ε, Πρέπει να σας πω ότι αυτό πραγματικά ούτε στον πόλεμο δεν το έχω ζήσει Η Έλληνα αποστολίδου της ΕΡΤ είχε βρεθεί στην Ουκρανία Τώρα στη διάρκεια του πολέμου, τη θυμάμαι για τι ανταποκρίσει τη. Γι' αυτό είπε στο κλείσιμο ότι αυτό ούτε δεν το στο έχω πόσο ζήσει πόσο. ούτε στον πόλεμο. Μα, τώρα χωρί πλάκα. Ναι. Ε, πέρα από το ότι να βλέπει να κενώνεται μια ολόκληρη περιοχή, δεν είναι ποτέ. Την να τώρα. Ε, ανεκτός στα μάτια σου. Βλέπει τον πανικό των ανθρώπων, α πούμε, κτλ. Εδώ, οι εκρήξει που γίνονται, τα μανιτάρια που είδαμε χτε. Και τέλο πάντων, για να μην μένω ε, στην εικόνα η οποία νομίζω γίνεται, ε, εύκολα γίνεται αντιληπτή. Έτσι, μιλάμε για αποθήκη πυρομαχικών ε, Είναι όλα τα πάσχα που έχουμε ζήσει μαζί Σε ένα, ε, σε ένα μπαμ Και δεν ξέρουμε και πού θα πάει Βεβαίως μας είπαν ότι το βράδυ ήταν πολύ λιγότερη συγκρίξη Προφανώς πολλά από αυτά που ήταν να εκραγούν εξεράγησαν Δεν ξέρω αν έχουν λιγότερε όλα Προφανώ από τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ Και τις εμπειρίες που είπε και, ο και ο πριν Ξέρουμε ότι υπάρχουν και Διαφορετικά ασφαλισμένα πυρομαχικά μέσα σε τέτοιες εγκαταστάσεις Όμως αυτό που συνέβη ως γεγονός είναι απολύτως κατακριτέο Όπως ρωτάει και η Σόφη να δούμε ποια θα είναι δικαιολογία σήμερα έτσι, Ποιος θα απολογηθεί για αυτή τη φωτιά Σόφη μου ειλικρινά σου μιλάω Καλημέρα Σόφη Και ευχαριστούμε και για το Ευχαριστούμε πάρα πολύ Καλοκαιρινό σου δωράκι ε, Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να καλυφθεί α πούμε από την ανακοίνωση που διάβαζα χθε από το ΓΕΑ ότι τηρήθηκαν το πρωτόκολλο και έγιναν ότι παιδιά τι, τι, τι, τι, μα, τι, τι λέτε ναι το ΓΕΑ λέει ότι κενώθηκε μα, τι, τι λέτε? το στρατόπεδο από το γίνανε, προσωπικό γι, ώστε να μην κινδυνεύσουν γίνανε όλα καλά τα κάναμε όλα σωστά και απλώς εξεράγησαν τα βλήματα αυτά ανάφληξε μα την Παναγία έχετε βαρές πειράκια εκεί πέρα Δηλαδή, μα δουλεύετε ή δουλεύετε του εαυτού σα. Είναι δυνατόν. Και τέλο πάντων, από του πολιτικού έχουμε συνηθίσει να ακούμε μπαλαφάρε, μην το πω χειρότερα. Τι στρατέοι τουλάχιστον έφυγε, τι υποτίθεται ότι έχουν, ξέρω εγώ, α πούμε ε, μια ντοπροσύνη, ένα ε, αντριλίκι με την καλή την έννοια. Θα βγει, θα μπει, έκανα σαν χλαμάρα να πούμε και βγαίνω και στην αναφορά και ρίξιμο. Γαμώτο δηλαδή. Δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση η φωτιά όχι να φτάσει, ούτε καν να πλησιάσει τις αποθήκες πυρομαχικών τις 111 τέριγα εκεί στην Αγχίαλο. Τουλάχιστον αυτό είχαμε όλοι στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τον ελληνικό στρατό, για τις ενόπλες δυνάμεις. Yeah. Μιλάμε για αυξημένα μέτρα προστασίας. Oh, και τώρα μιλάς για τα πυρομαχικά τα οποία χρησιμοποιούν τα F-16, έτσι. Δεν είναι στρακαστρούκες. Μιλάμε για βόμβες, γι' αυτό είδαμε και τα μανιτάρια. Εντάξει, δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε ακριβώ τι ήταν αυτό το οποίο Προκάλεσε τι εκρήξει. Όπω είπε και πριν, και ορθά συμβαίνει. Δεν είναι ζήτημα το οποίο γνωστοποιείται το τι υπάρχει μέσα σε μια τέτοια άμυνα. Ναι, αποθήκη. και δεν οφείλουμε και να γνωρίζουμε. Έχει έτσι. να κάνει με την εθνική άμυνα. Ναι. Αλλά το ότι, ότι εμεί, να το πω έτσι, δεν δικαιούμαστε να γνωρίζουμε και να βάζουμε μπροστά ένα τίτλο που λέει εθνική άμυνα. Τελεία, σημαίνει ότι έχουμε και την απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτού που την έχουμε εμπιστευτεί αυτή την εθνική άμυνα. Εδώ έχει γίνει μεγάλη γκέλα. Τελεία. Και ξαναλέω. Ε, να σα πω δύο πραγματάκια έτσι πλέον. Αδιανόητη καταστροφή στη βάση των F16 είναι το πρωτοσέλιδο τη καθημερινή. Η Ελλάδα σε άμυνα είναι το πρωτοσέλιδο τη αιστεία. Εκενώθηκε νέα αγχή, αλλά αποκάλυψε το πρωτοσέλιδο των νέων. Δεν θα συνεχίσω. Γιατί μπορεί κάποιο να πει τώρα το τι θα γράψει η εφημερίδα των συντακτών ή τι θα γράψει η Αυγή και ο Ζωσπά μπορεί να υπάρχει αντιπολιτευτική διάθεση. Δεν είναι θέμα <Το> αντιπολιτευτικό. Μάρικ Γιώργο, είναι αντιπολιτευτικό θέμα. Αυτό... Μιλάμε για την άμυνα τη χώρα τώρα. Προσέχου θα λογική, πούμε σε αυτή τη λογική α πούμε. Προ μην τρελάθουμε. 24 λεπτά μετά από τις 8 στον Ναρία Λεφέμενε 97,8 Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε Και ελπίζουμε Τουλάχιστον να σταματήσει εδώ το κακό Μετά από όλα όσα έχουμε δει Τουλάχιστον είναι πιο δροσερό Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο Το οποίο έρχεται, το νιώσαμε και σήμερα το πρωί Υπάρχει η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας Βέβαια αυτό Μα ανισχύει από την άλλη για να μην έχουμε και νέε πυρκαγιές Γιώργο να πούμε κάτι το οποίο έγινε γνωστό λίγο πριν ότι χθες το βράδυ στις 11 στις ε, παρυφές του Ιμητού εκεί στην Ηλιούπολη εθελοντές βρήκαν ένα υπόπτωτο αντικείμενο κάλεσαν την πυροσβεστική η οποία το παρέλαβε και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμπριστικό μηχανισμό Βρέθηκε λοιπόν χθες το βράδυ στις 11 τώρα ε, γίνονται έρευνες για να διαπιστώσουν τι μηχανισμός είναι ακριβώς αυτός και να πάρουν αν μπορούν αποτυπώματα και DNA. Είναι μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. <Ρι> ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα μέτωπα και ελπίζουμε να μην έχουμε και άλλα μανιτάρια έτσι να μην έχουμε άλλες σκηνές από το Αποκάλυψη τώρα εκεί στην Αγχία αλλά και να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Η Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται απέναντί μα στην Επιμέλεια του ήχου. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. υποδεχεται τα μηνύματά σα. Γεώργιος Χουδαλάκη στην τελευταία του εμφάνιση για αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης Ακάματος εργάτη τη ενημέρωση, θα είναι μαζί σα και όλη την ερχόμενη εβδομάδα. Γιατί όπω και να το κάνουμε και είπαμε και νωρίτερα, κάποιοι ζουν επικίνδυνα από την εποχή που υπηρέτησαν τη του στον Ελληνικό στρατό. Θε συμπληρώσει κάτι. Ε, Ω, τι ώρα θα κάνει, Ακόμπε. Ε, θα κάνω 12 με 2 την ερχόμενη εβδομάδα Εδώ με την Τζένη Κρυθαρά Επιτέλους, Τι, Επιτέλους. Να κάνεις εκπομπή και με κάποιο καλό σε Πώς το λένε π... Να κάνω και με μια γυναίκα Ναι. Σου ετοιμάζω εκπλήξεις <σχε> Εσύ μου ετοιμάζεις εκπλήξεις Εγώ σου ετοιμάζω εκπλήξεις Νομίζεις ότι μου ετοιμάζεις εσύ Χουδαλάκι Επίσης πρέπει να σου πω Ότι κάποιοι φθονούν την αγάπη μας η ε, οποία εκδηλώθηκε χθε και στον αέρα εδώ, ναι, τον ραδιοφωνικό. Ε, αλλά υπάρχουν ε, και κάποιοι οι οποίοι τη Ναι. Και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο. Είναι μια εκπομπή. Ακούστηκε λίγο γκέι εχθέ, λέγο. Και δεν με πειράζει όμω. Ναι. Δηλαδή τι, αν μα κρεμάσουν κουδούνια, ξέρω. Καλά, θα σου πω στη συνέχεια, σου έχω και άλλη εκπομπή. Παρακαλώ. Τι θέλει, Μαρία, παιδί μου, διαφημιστικό διάλειμμα. Φαγώθηκε ρε, παιδί μου, με τι διαφημίσει. <ΣΣΣ> με, μετά την πουρού μπορείς να πα. You hear a loud and collective sigh. They're making music to watch girls by. Love. <laughs> exciting. του χουδαλάκι, είμαστε ανεβασμένοι πάνω στο κρουάζιερόπλιο κάτσε να ρίξουμε και μία μπουρού oh, όχι αυτό μπουρού είπαμε, όχι άλλες εκρήξεις όχι άλλα μανιτάρια, τι μπουρού είπαμε παιδί μου, μου βάζεις λαδοσυχητικό <Το> έφτασε η μεγάλη μέρα λοιπόν αγαπημένοι μας ακροατές, σήμερα Παρασκευή 28 Ιουλίου στις 12.30 στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή πολύ καλό κύριος και τη Αμαλία Κάτζου. Καλημέρα δεσπεινή Αμαλία. Πολύ καλή κυρία. Θα yeah. γίνει η κλήρωση για τον μεγάλο μα 7 διαγωνισμό. Θα έχετε την ευκαιρία εκεί λοιπόν να διεκδικήσετε την κρουαζιέρα Εικόνε του Αιγαίου. Mm -hmm. Επιβιβαστείτε λοιπόν στο Love Bound. Δεν μπορώ να, να κρατήσω ειλικρινά. Είναι το, το, λένε, είναι το ευχάριστο κομμάτι τη εκπομπή. Mm -hmm. Αλλά θέλω να πω προσθέστε παιδιά και μία βόλτα από βόλο μεριά. Ε, με σοου πυρομαχικών. <laughs> ναι, με σοου. <laughs> Επιβιβαστείτε λοιπόν για ένα φανταστικό ταξίδι σε Μύκονο, Κουσάνταση, Πάτμο, Ηράκλειο και Σαντορίνη. Διασχίστε τα σμαραγδένια νερά και ανακαλύψτε εμβληματικά αξιοθέατα. Η Celestial σας ταξιδεύει τον Αύγουστο σε 6 σαγηνευτικούς προορισμούς στο Ρομαντικό Αιγαίο. Το δώρο περιλαμβάνει τρει διανυκτερεύσει σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα, όλα τα γεύματα και πρόγραμμα ψυχαγωγία στο κουραζιερόπλαιο. Το δεύτερο δώρο του διαγωνισμού είναι ένα τριήμερο στην Κίθινο. Το κίθινο.tv που αναδεικνύει τι ομορφίε του νησιού προσφέρει ένα τριήμερο στο συγκρότημα υπερσύγχρονων σουιτών Κοζαδίνο Αρτσουίτ. Μπορείτε να το δείτε στο κοζαδίνοαρτσουίτ.gr. Ενώ το τυχερό ζευγάρι που θα πάει στην Κίθινο θα απολαμβάνει ένα δείπνο καθημερινά στο στέκει του Ντέτζι και θα ταξιδέψει με τη Ζαντεφέρι που αναχωρεί καθημερινά από πειραία για δυτικέ κυκλάδε πληροφορίε ζαντεφέρι.gr. Και τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, καθώς στη σημερινή κλήρωση στι 12 σας περιμένουν και δύο στρώματα profile από τη σειρά Body Topia τη Greco Strom. Summer Sales ψάλτημα κούς Στη Greco Strom. αποκτήστε τα κορυφαία στρώματα της σειράς Body Topia με έκπτωση 40% και όλα τα μοντέλα κρεβατιών με έκπτωση 35%. Πληροφορίε γrecostrom.gr Τέσσερα δώρα λοιπόν σας περιμένουν σήμερα στις 12 και κρουαζιέρα εικόνες του Αιγαίου και τριήμερο στην Κίθνο και δύο στρώματα προφάιλ από την Κρέκο Στρώμ. Χουδαλά μου πω θα διεκδικήσουν οι φίλοι μα τα δώρα πέστο για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν. Θα πάτε στα SMS, θα γράψετε Real, θα αφήσετε κενό, θα συμπληρώσετε όνομα και ηλικία και θα το μπουμπουν... Όχι, όμιλω μπουμπουνιτά και τέτοια. Όχι, όχι. Real, κενό, όνομα, ηλικία, Ραλκεν το ονοματεπόν και την ηλικία σα στο 1960. Ο ακροατή που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. Mediatel 1,36 ευρώ ένα SMS με φά και τέλο κινητή τηλεφωνία όπου ισχύει. Γραμμή παραπονών 214, 214, 80 Δώστε την συγκατάθεσή σα για την επεξεργασία των προσωπικών σα δεδομένων μίνοντα στο σύνδεσμο που θα σα ταλεί στο απαντητικό μήνυμα. Ραλυ και να ονοματεπόν ηλικία αποστολή στα δεκαδόση. 600, καλή επιτυχία. Ήτρι, Ήτρι, ούτε, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα στην Μάρθα που μα ακούει στον δρόμο αυτή την ώρα, την αγάπη μα και πάμε με Γιώργο στον Πανεγότη Γιάννοπουλο να μα πει για τον καιρό. Ε, αφού μια βροχή θα μα αώσει. Έλα Πανάγι καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, όχι η βροχή δεν έχει σήμερα, μια υπέραση η μέρα. Έβρεσε πολύ θέση από το λεγείο με τον Νίκη Τεφράκη εκεί πέρα σαν κάποιε καταγγελίε. Τελώσουμε τελειώσαμε να βγουμε στην κρική κανονικότητα, ένα καλοκαίρι όπω το θέλουμε, δηλαδή. Σήμερα στην Αθήνα του 35 βαθμού η θερμοκρασία. Είχε και χθε στο ελληνικό έργο 38 το θερμόμετρο. Είχε 37 και 8 στη Λοιπόν, άρα σήμερα ακόμα δροσιά, πραγματική πραγματική σήμερα. Τώρα τι άλλε μέρε θα τυπήφθη για τη θερμοκρασία, να πούμε. Αλλά κάπου να κάτι μέχρι τι 13 να το πάμε μέχρι το 15, επειδή δεν φαίνεται να έχουμε ζέστη, δηλαδή συγκλονιστική κάτι έτσι που να ζωρήσει. Θα πάει βέβαια Δευτέρα, Τρίτη Αθήνα, θα ξαναπάει 37-38 θα ξανά έχουμε, ως εκεί όμως, με έκρητερό προφανώς, τη χώρα παντού ηλιοφάνεια. Να πω για τους ανέμους, αν θέλετε, οι πιο νησικομένοι ε, είναι σήμερα στα 12.00. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με τι παθιέ αλλά Θα ψηθήξει καλά. Στη Ρόδο, για παράδειγμα, μια και το αναφέρει Παναγιώτη, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σύμφωνα Ωραία, με την ενημέρωση, είναι. αλλά υπάρχουν πολλέ μικρέ αιστείε ναι. και Καλώς γι' αυτό αλλά, υπάρχει ακόμα υψηλακή. Ναι, κοίτα τα, φυσίξει, τα, καντή... έχει... τα, καντή... έχει... τα καντήλια όμω τώρα, Βέβαια. τα καντηλάκια έτσι και πάλι Δεν ξέρω γιατί έχει μείνει να καεί, αλλά. Ναι, δεν θα ψηθεί εκεί στα έξι από φόρο, δηλαδή θα μετά το μεσημέρι και θα είναι το κοφεξάει αρκετά στα 12.00. Μόνο εκεί όμω δηλαδή. Η κρίσιμη περιοχή του Βόλου κτλ., το δεν περιμένουμε άνεμο ούτε τον Λίβα που είχε την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε, ούτε τον Χθεσινό που είχε πάλι υπολογιστικό ισχυρό. Σήμερα περιμένουμε γενικά στενή ανέμο στην περιοχή εκεί. Ε, τα χειρότερα δηλαδή, οι περισσότεροι άνεμοι είναι στο Δεκάνησα ε, Θερμοκρασία, κάνω να πω τώρα για τη χώρα ότι ε, λίγο παραπάνω θα ανοίξει τη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο. Εκεί θα ανέβει λίγο νωρίτερα τα 39 θα δούμε πιθανόν και την Κυριακή. δεν έχει πιθανόν στη Βόρεια Ελλάδα, Δευτέρα Τρίτη κάτι στα βουνά. Τα πραγματικά να πούμε ότι με το καιρό είμαστε καλά. καλέ δύο κοπές όσους ξεκινούν. Ε, καλό υπόλοιπο όσους να μείνουν εδώ και να κάνουν εκκομπές. Ευχαριστούμε Παναγιώτη εμείς οι υπόλοιποι. Λοιπόν όσοι καλά να είναι. Λοιπόν πραγματικά με το καιρό να, να σταματήσουμε ελπίσης να τελειώσουν και οι φωτιές να μην έχουμε θέματα. Γιατί έχουν ξεραφεί όλα τα πάντα τώρα. Να κλείνοντας να πω μια κουβέντα. Έχουμε πει ότι ο, ο Ιούλιο για την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος για την Αθήνα το υπολόγισα, είμαι σίγουρο για τη Λάρεστη το υπολόγιξα. Τώρα δεν έχω κάνει για όλε τι πόλει. Θα είναι ο πιο ζεστό Ιούλιο που ζήσαμε ε, από το 1950 σίγουρα, πιθανόν για την Αθήνα και από το 1890. Νομίζω Ονος... ότι και τα παγκόσμια στοιχεία, να το πω ναι, τώρα ναι. για να κατα... Αυτό ε, ακριβώ ναι. ήθελα να πω. Mm -hmm. Ανακοίνωσε το σήμερα ο Παγκόσμιο Μητρολογικό Οργανισμό, στο μεσημέρι μάλλον, ότι ήταν ο πιο ζεστό Ιούλιο για τον πλανήτη, όχι ο Ιούλιο, ο πιο μήνα για τον πλανήτη, τουλάχιστον το 1950 από ρεκόρ σε ρεκόρ το πάμε, Δηλαδή Παναγιώτη, με λίγα λόγια. Έτσι ακριβώ. Ελά το το ρεκόρ και τη χώρα μα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, να σου πω εδώ ένα ευχαριστώ πολύ. Έτσι λίγο πιο προσωπικό. Να σε καλά. Καλημέρα και στην κυρία Ορφανίδου. σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Right, right. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στο θέμα με τη Νέα Αγχία, και τα όσα έγιναν. Κοίτα να πάμε και θέλω να πω ότι παιδιά είναι εξάρτητα τώρα. Καταρχήν ευχαριστούμε, αλλά δεν λέει τίποτα το μπράβο σήμερα και τα λοιπά. Λέμε το αυτονόητο, έτσι. Είναι ολοφάνερο ότι ε, δεν είναι θέμα καθόλου πολιτικής τοποθέτησης, κομματικής τοποθέτησης, επιλογής κυβέρνηση. Καμία σχέση, έτσι. Η εθνική άμυνα προφανώς είναι εθνική υπόθεση και δεν χωράνε εδώ στρογγυλάδες, ε, πώς να πω, και τα αρέστα. Είναι ολοφάνερο, αυτό που μας συμβαίνει δεν γίνεται να περάσει τον Τούκο, με την καμία. Εδώ δεν έχει να κάνει με την αιτιολόγηση που μπορεί κάποιος να την αγοράσει, να μην την αγοράσει και να φορά, πούμε, τη φωτιά στη ρότα που 10 μέρε και να πει και εγκληματική αλλαγή και τα εγκληματικά πιθανόν λάθη που έχουν γίνει και παραλήψεις. Εδώ μιλάμε για άλλη τάξεις θέμα. άλλη τάξεις θέμα. Δεν μπορεί να σου καίγεται μια αποθήκη πυρομαχικών και μάλιστα δίπλα σε μια από τις πιο μεγάλες βάσεις της Ελλάδας που έχει να κάνει με τη λειτουργία των F-16 που επίσης είναι πρωταγωνιστής στο θέμα της εθνικής ασφάλειας. Και βέβαια από την άλλη είναι και η ασφάλεια των κατοίκων τις ε, περιοχής οι οποίοι όπως ήταν φυσικό τρόμο κρατήθηκαν υπήρξαν και αρκετές ε, ζημιές ε, τόσο σε σπίτια όσο και σε καταστήματα σας ακούσουμε μαρτυρίες λοιπόν κατοίκων μας Ακούσαμε τι εκρήξει από το στρατόπεδο και ήτανε το στικό, δίμη, το στικό πήμε, ε, κύμα ήταν πάρα πολύ δυνατό, ρε, παιδιά. Πήνε, σπάσανε, σπάσανε κάτι και τι ξαφνικά, φωτιέ, <συντήρια> πράγματα έχουμε σπίτι εδώ, φοβόμαστε για τα σπίτια μας Αυτέ οι εκρήξει ήταν πολύ τρομακτικέ. Πού ήσασταν από στην περιοχή, Έχουμε ένα μαγαζί εδώ, λίγο πιο πάνω. Στο κέντρο, ναι. Δηλαδή. Είδαμε ένα σαμανιτάρι αυτό το πράγμα που κάνει η έκρηξη. Αυτό. Αρχίσαμε να ουριάζουμε από το φόβο. Σπάσανε τζάμια, Σπάσανε τζάμια. Ναι, ναι. Ναι, στα μαγαζιά. Οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια εμπόλεμη περιοχή, έτσι. Άκουγανε εκρήξει, έβλεπαν μανιτάρια. Να σου πω, λέει, έχει ανατείναξη μια ολόκληρη ε, αποθήκη πυρομαχικών. Μη σκέφτεται κάτι μικρό, παιδιά. Έτσι. Μιλάμε ότι ε, ε, έχει έκταση το πράγμα αυτό. Βέβαια όπως είπε και ο Ιωσήφ δεν το πολύ καταλαβαίνεις αν είσαι απ' έξω γιατί πρόκειται και έτσι πρέπει να τα πράγματα να μην το πολύ καταλαβαίνεις αλλά εδώ χάσαμε καιρό ειρήνης ας πούμε πληθώρα πυρομαχικών τα οποία δεν ξέρουμε ποια είναι και πιθανό και να μην μάθουμε ίσως να μην είναι και δουλειά μας το σχέδιο άμυνας χώρα δεν είναι πώς να για να δημοσιοποιείται. εύκαιρο για δημόσια συζήτηση στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος Βόλου, ο Αχιλίας Μπέος, ο οποίος προσπάθησε και να βοηθήσει την εκένωση της περιοχής. Βρέθηκαν και τέσσερα λεωφορεία από το Δήμο, ώστε να φύγουν οι πολίτες, ταυτόχρονα με τα πλωτά μέσα τα οποία υπήρχαν εκεί. Να ακούσουμε λοιπόν και τον Αχιλία Μπέο. Τι ακριβώς συνέβη μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή σας. Δεν είναι σήμερα, από χτες έχει ξεκινήσει. Είναι όπου λέμε ο Βόλος μάνα καίγεται. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Σήμερα ξέφυγε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ μέχρι το μεσημέρι ε, ο διοικητής τη Πυροσβεστική έλεγε ότι είναι υποέλεγχο. Ε, ξαφνικά ακουστηκαν κρίξεις γύρω από το αεροδρόμιο της Αχιάλου την 111 πτέρυγα μάχης, από πυρομαχικά από καύσιμα, από βίδες ο κόσμος τρομοκρατήθηκε και δεν μιλάμε για μία-δύο εκρήξεις μιλάμε για δεκάδες εκρήξεις δεν έχουμε η ενημέρωση μέσα από το στρατόπεδο αλλά σπάσανε τζαμαρίε σπιτιών καταστημάτων ο κόσμος πανικοβλήθηκε βενζινάδικα, κατέβηκαν στην παραλία εδώ που βλέπετε, είχαν έρθει δεκάδε φουσκωτά γιατί ταυτόχρονα φιλοξενούμε το παγκόσμιο Πρωτάθλημα εις ε, από, από όλο τον κόσμο και θέλω να του ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου εθελοντικά, οι, εθελοντικά οι, άνθρωποι. οι άνθρωποι γιατί το λιμενικό, εμείς και όλοι οι άλλοι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ δίπλα στον κόσμο άσχετα αν είμαστε λίγοι αλλά δεν έχει σημασία αυτό και δεν είναι ώρα για αποδοθή ευθυνών ε, είναι μια καταστροφή I love you Λοιπόν, ο Αχηλέα Μπέο, για τον οποίο εντάξει, Γιώργο, ξέρει ότι ε, δεν είναι και η μεγαλύτερη πολιτική μου συμπάθεια, αλλά οφείλω να πω κάτι δημόσια. Χθε, οι περισσότεροι από του πολίτε που έφυγαν από τη Νέα Αγίαλο πήγαν στο εκθυσιακό κέντρο του Βόλου για ναι, να είναι. φιλοξενηθούν. Εκεί υπήρχε άριστη οργάνωση από το Δήμο του Βόλου: υπήρχε φαγητό, υπήρχε νερό, υπήρχαν γιατροί, υπήρχαν φάρμακα, μέχρι και παιδαγωγοί, οι οποίοι απασχολούσαν τα μικρά παιδάκια για να ξεχαστούν λίγο από αυτή την περιπέτεια. Και πρέπει να πούμε ένα μπράβο, το καλό να λέγεται, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο Δήμος του Βόλου και ο Δήμαρχος λειτουργήσαν άψογα. Και να λέμε και ένα μπράβο όταν χρειάζεται, άσχετα από συμπάθειες ή όχι όπως είπαμε πριν. Εγώ θέλω να σας θέσω κάτι που είπε ο Δήμαρχος του Βόλου και προσπερνάω και τα προσωπικά κτλ, κτλ, γιατί έχουμε και αρκετά μεταξύ μα. Ο Αχιλέας και ο Γιώργος είναι πανιώνοι και έχουμε κοντράριστε πάρα πολύ αγρία. Ε, Άκουσες τι του έλεγε ο Αρχήγος Πυροσβεστικής. Ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Λοιπόν, bon, θέλω να θυμίσω παιδιά ότι τα ίδια πράγματα υπόθηκαν και στη Ρόδα. Τα ίδια πράγματα υπόθηκαν και στη Ρόδα. Μάλιστα, αν θυμάστε, είχαμε βγάλει εδώ πέρα και τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Νομίζω ήμασταν Σάββατο, Κυριακή, πια από τις μέρες που ήμασταν εκτάκτο εδώ πέρα. Και ρωτήσαμε και μας είπαν δεν απο, αποκλιμακώσαμε ποτέ τις δυνάμεις της Ρόδου, ναι, αλλά πιστεύατε ότι είναι σε ύφεση. Είχε και δυο τρει μέρες ε, σχετική άπνοια και παρ' όλα αυτά οι φωτιές δεν έσβησαν. Εδώ λοιπόν ε, και αυτό που λέω δεν αφορά την πολιτική ηγεσία, γιατί προφανώς η πολιτική ηγεσία δεν είναι ειδική στις φωτιές, αφορά την επιχειρησιακή δυνατότητα. Αν κάνεις λάθος εκτίμηση, ποια πολιτική επιλογή μπορεί να τη διορθώσει. Τα ζήσαμε και στο μάτι εξάλλου, παιδιά. Έτσι. Όταν κατεβάζανε τον κόσμο από τη Μαραθώνα ε, κάτω στην παραλία. που Δεν υπάρχει παραλία, μια ακτή είναι. Ναι, ναι. Και ε, ε, θρυνήσαμε, ωστρονήσαμε. Λέω και πάλι, βλέπω να υπάρχουν επιχειρησιακά εμφανή λάθη. Όχι στα μάτια του ειδικού, ακόμα και στα μάτια του αδαού. Άμα λε, στο, στο δήμαρχο η φωτιά θα σβήσει. Τώρα, και μετά μπαμπούμ χαμό. Συγγνώμη, αλλά κάτι δεν έχουμε διαβάσει καλά. Ξέχνε. Και η δεν ξέρω ποιο θέλει. Αλλά. Προφανώς έγινε τελείως λάθος εκτίμηση και δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ μα, σταλήθηνο ραδιόφωνο, 7 λεφτά πριν τι 9, τελευταία εκπομπή για τούτη τη σεζόν. Εδώ τη παρελίτσα. Να στα καλά, σκέψου 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο τη έκρηση. Δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο στο φαρμακείο, Δηλαδή δεν έμεινε φάρμακο στο ράφι. Καλημέρα, φίλε, να σε καλά. Και εγώ το μήνυμα του Μάνου διαβάσα. Ο Μάνο από το Βόλο. Εντάξει, ναι. αντιληπτών απολύτω. Βεβαίω θέλω να πω ότι επειδή είδα εδώ και φίλου που στείλανε μήνυμα, Δηλαδή και ακόμα και στα επιχειρησιακά υπάρχει πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη είναι πάντα αντικει Ό,τι και αν γίνει καταλήγει πάντα πάνω. Όμως εδώ ξαναλέω είναι σαφές ότι και επιχειρησιακά έχουν γίνει τρελά λάθη, χοντρά λάθη, βγάζουν μάτι και στο φινάλε φινάλι, φινάλι ό,τι αφορά την πολιτική ευθύνη έχουμε μια κυβέρνηση που ναι, μένει, είναι νέο αλλά είναι συνέχεια τη προηγούμενη, τι να συζητάμε τώρα, να αρχίσουμε τα λιβανίσματα, δεν υπάρχει περίπτωση ότι τα πράγματα δεν ήταν σωστά και όχι μόνο στην περίπτωση Ανχιάλου, Σανχιάλου απλά η ιστορία του Σανχιάλου βγάζει μάτι παιδί μου τώρα τι να συζητάμε έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών δηλαδή αν λέγαμε ότι μας κάνανε μποικοτάζ αν λέγαμε ότι ε, συγγνώμη έγινε σαμποτάζ ε, θα έλεγε κάποιος και Δηλαδή ε, ήρθε ο κακός ο Τούρκος και αλήθεια γαλαμαράκι Εκθές που αναφέρθηκα στον κύριο Βορύδη και τις έρευνες που έχει αναλάβει μάλλον συμμετείχε και η ΙΠΙΑ της φωτιές δεν σου δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα για την συγκεκριμένη αποθήκη πυρομαχικών Γιώργο ναι, ε, θα μπορούσα να το σκεφτώ yeah. Από την άλλη όμω, αυτό το οποίο λένε όλοι εκεί στην περιοχή είναι ότι η φωτιά ήταν αλλού και ξέφυγε και έφτασε και αυτό ακούσαμε και από τον Δήμαρχο Δηλαδή δεν ήταν μια φωτιά η οποία μπήκε στο σημείο κοντά πούμε, στην ε, μονάδα με τα πυρομαχικά είναι η φωτιά η οποία υπήρχε από την προηγούμενη ημέρα και απλά ξέφυγε με τη φορά των ανέμων, ε, πήγε προς τα εκεί ε, κατάλαβε, γι' αυτό δεν μπορώ να τα συνδέσω Λέω απλώς ότι δεν εδώ, μπορώ να γνωρίζω και δεν εδώ μπορώ ξέρεις να αποφύσω και τριποτά. όπως είπες και εσύ φανταράκι πήγα και με βάλανε και έκανα ναι. αποψήλωση να μην υπάρχει γόπα κάτω και τα λοιπά και τα λοιπά δεν είναι, ε, όχι κανονικό δεν το συζητώ Έτσι, δεν είναι μέσα σε αυτά που θεωρούμε ανεκτά δεν είναι ότι ξεράθηκε το πεύκο και στέγνωσε από το γκάψωνα. <Τι> Ξαναλέω, ευτυχώς σήμερα βλέπω και υπάρχει και αντίδραση ε, εν υπόγραφα και στα πρωτοσέλιδα και πάντου έτσι, οριζόντια σχεδόν στο σύνολο των εφημερίδων, ακόμα και των πλέον συμπολιτευόμενων. Στάσε διαφημιστική Φίλες και φίλοι καλημέρα σας Είμαστε εδώ και λίγο μετά τις Μαλλον λίγο πριν τις 9 Παρέα με τα αγαπημένα μας Everest Και το hit barista τον Σταύρο Λαμπρινίδη. Ο Χέντ Μπαρίστα Σταύρο Λαμπρινίδη από είναι πραγματικά ένα από του ανθρώπου που ξέρουν τον καφέ καλύτερα από οποιονδήποτε στον πλανήτη. Τα Everest μα καλούν σε ένα νέο γευστικό ταξίδι στον κόσμο του καφέ. Επιλέξτε ανάμεσα στον καφέ Αράμπικα με κόκκου 100% Αράμπικα και τον μόνο ποικιλιακό Ονδούρα και αφαιτείτε στι ισορροπημένε και αρωματικέ του νότε που υπόσχονται να εντυπωσιάσουν και τον πιο απαιτητικό λάδι του καφέ. Βρείτε το πλησίεστερο κατάστημα Everest Ή επισκεφτείτε το Everest.gr και το Everest App Και δώστε την ημέρα σας την όθηση που χρειάζεται Με την υπογραφή του Coffee Expert Σταύρου Λαμπρινίδη και τον Everest Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη Άντε λέει, να δούμε τι άλλο θα γίνει σήμερα Έμαθα ότι κόβουν βόλτε και κάτι εξωγήινοι <ΣΣ> Να κάνουμε την προσευχή μας παιδιά για το σταυρό μας τι άλλο θα μας συμβεί τι άλλο θα δουν τα μάτια μας Συγγνώμη γιατί το είπες αυτό για το σοξογένειο ο Αβράμ το είπε, εγώ το είπα. Ο Αβράμ το είπε. Ναι. Ο Αβράμ προφανώς έχει έχει και μια φωτογραφία εδώ πέρα. Με... Α, όταν φωτογράφησε, έχει ναι. και εύχια, ρε παιδί μου. Δηλαδή. <χει> ε, νομίζω πάντω ότι ο Αβράμ δεν αναφέρεται μόνο στο συγκεκριμένο εξωγήινο, αλλά στο θέμα των εξωγήινων που αναφέρθηκαν ενώπιον του Κογκρέσου, φίλα. Η Οι πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι, κάτι ε, ναι. στρατιωτικοί εκεί πέρα ε, του Πενταγώνου. Έχω δε καταλήξει με βάση και αυτό που βλέπω τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αβράμ, ότι ζούμε ανάμεσα του. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ζουν ανάμεσά μας, παιδιά. Ζούμε ανάμεσά τους, είναι βέβαια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν έχετε συσκευές φίλτρου νερού 2 ετών και άνω, προλάβετε γιατί η Rainbow Waters, η μεγαλύτερη εταιρεία ψυχτών και οικιακών φίλτρων νερού, αποσύρει το παλιό σας φίλτρο, αν δεν είναι Rainbow Waters, και σας φέρνει ολοκιανούργιο με έκπτωση 50%. Γρήγορη ανέξοδη αόρατη τοποθέτηση από τους τεχνικούς της εταιρείας, πιστοποιημένα φίλτρα, μέγιστη ροή νερού, χωρί χλώριο και βρωμιές. Με Αποσύρετε το παλιό σας φίλτρο νερού και αποκτήστε φίλτρο 3M από τα καλύτερα παγκοσμίως και κερδίστε 50%. καλεστε 800 800-111-34-34-34, επικοινωνήστε με τους ειδικούς, αποκτήστε ένα ολοκληρωμένο φίλτρο και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. <Τι <Τι Tramontar non vuol più guardar le και μπατάνε. Ουστραβολούνται πια con le Ουστραβολούνται πια due σε το χουδαλάκι παιδί μου να συζήταει με το, το, τον Αξελό εδώ πέρα. Ε, έχουμε μπει με το Mission Impossible για όλους εμάς που ζούμε επικίνδυνα και έχουμε και μια εμπειρία δηλαδή από αποθήκε πυρομαχικών και εκρηκτικών. Συγγνώμη καλά μαρακή, αλλά ειλικρινά συγγνώμη. Ναι. Δεν έπρεπε να μιλήσω με το παλκάρι για το τι έπεσε το ελικόπτερο. Φυσικά. Ναι, γιατί έχουμε και πτώσει ελικόπτερου. Δηλαδή, έρχεται να πει τι ειδήσει και έχουμε πτώσει ελικόπτερου, α πούμε. Έχουμε ίδια. και πτώσει ελικόπτερου στη Σάμμο. Δεν είναι πυροσβεστικό, είναι ένα ιδιωτικό ελικόπτερο. Ναι, έχουμε, έχουμε και από άλλα με τοπικά Το, το δεν. οποίο έχει σταματήσει για ανεφοδιασμό στη Σάμμο. Ερχόταν από την Πάρο, είχε τελικό προορισμό την Τουρκία. Και σύμφωνα με όσα μετέδωσε νωρίτερα η ο, ο πιλότο του ελικόπτερου είναι σόο. Ευτυχώ. Αλλά μέσα σε όλα τα άλλα. Έχουμε και μία πτώση ελικόπτερου. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, Πολλά έχουν πέσει μαζί το ένα πίσω από τα άλλα δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσχεση. Όπω διαβάζω εδώ στο, στο ελικόπτερο, έρχονταν να την πάρω έτσι. Είχε τελικό προορισμό την Τουρκία. Αυτό είπα τώρα. Ε, δηλαδή, το, δηλαδή, διαβάζω δεν δεν προσέχει, στο, το διαβάζω στο ελικόπτερο. Δηλαδή είναι τελευταία μέρα. Είπα το... για, για την έρθια. Εγώ λέω το διαβάζω στο ελικόπτερο. Να μάλιστα. Εσύ με προσέχει. <laughs> μάλιστα, μάλιστα. Τα θέλει και εσένα ε, τώρα ο ε, οργανισμό. λέτε ναι, συμβαίνουν πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει το κακό. Ε, να ρίξω μια προσευχή και για την αρχιευτή της δεύτερης ώρας. Δεν ξέρω. Άντε να μας πάει καλά. Προςέ κύριε έκραξα και προς τον κύριον εδεήθη. Πρόσεξον κύριε και εισάκουσόν με. Άκουσον κύριε και λέει εισόν με. Ευλογητός ο κύριος. Διότι ήκουσε τη φωνή της δε είσαι μου. Ανάψτε κυριά Ανάψτε κεράκι, κάντε και κανένα σταυρό. κάνετε και κανένα να σου πω κάτι, ο Αλέξανδρος πέρασε στο τμήμα επικοινωνία στην Καστοριά επάνω. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Αλέξανδρο. Ανταγόρη μου και την πρακτική σου, θα την κάνει εδώ, το καταλάβαμε. <laughs> Με το καλό, μπράβο ε, Αλέξανδρο. Συγχαρητήρια. <laughs> Ελπίζω μέσα στα όλα τα καταπληκτικά που συμβαίνουν να διάβεσαι ότι μένει και 10.000 τόσε και ένα τεστ. Λοιπόν, 9 και 8 στα νερά, λεφέμε 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σωβατοκύριακο σε όλου! Με πτώση τη θερμοκρασία. Έτσι έχει δροσει λιγάκι, το ακούσατε νωρίτερα και από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, αλλά φυσικά προφανώ το έχετε νιώσει και εσεί όπω και εμεί. Αχ, δροσέρεψα! Κι εγώ δροσέρεψα, Για πες σπουδαλάκι! Στο διαβάζα το πρωτοσέλιδο των νέων, που είναι το δεύτερο θέμα, δηλαδή το πάνω ανακοινώθηκε η νέα Αχέλο Αποκάλυψη. Από κάτω λέει βάση 2023, εκπλήξει παράδοξα. Υποψήφιοι με 14.000 μόρια μένουν εκτός τμήματων ΑΕΗ. Συνολικά 10.745 κενές θέσεις. 3 στους δέκα υποψηφιούς εκτός σχολών και τμήμα με μηδέν εισακτέους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. <στονίκημα> Ήταν ένα διάλειμμα ειδησιογραφικού χαρακτήρα με φωτιές. <στονίκημα> Καλημέρα και στον Ανέστη, παιδιά. Λέει: Κάτι σοβαρό μου συμβαίνει. Έχω φτάσει σε σημείο να εκτιμώ βαθιά έναν δημοσιογράφο και έναν βάζελο γαλαζοέματο. Άσελε που του θεωρώ και φίλου μου, χωρί να του έχω καλά. συναντήσει και ποτέ. Τραγωδία, τραγωδία. Κάτι έχω, λέμε. Ευχαριστώ, λέγε την όμορφη παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Γιώργη, καλά να περάσει. Ιωσήφ πάλι σου την έφερε, ωραίο φίλο. Καλημέρα, Ανέστη. Τα πε όλα. Πε σε παρακαλώ πάρα πολύ, ότι είναι η μόνη διαπραγμάτευση που έκανε μόνο σου. Τώρα δηλαδή θα ασχοληθούμε με τα προσωπικά μας εδώ, έχει ναι, τόσα ναι. θέματα της επικαιρότητα, εδώ, για μας θα συζητάμε. Εδώ ήρθες και μου είπες ότι με και και μαζί, συμμαζεύεται και τα λοιπά, έτσι δεν. Σου είπα, γι' αυτό κάποιοι μας φθονούν, αλλά κάποιοι συμμερίζονται αυτή την αγάπη. Ναι. Ε, Θε να πάω τώρα στο θέμα okay. έτσι πριν προχώρησουμε στα εγώ, επόμενα Δεν δε θέλω να πάω Εγώ και εγώ θέλω, εγώ θέλω. Εγώ, αν με Επειδή είμαστε ε... ακόμα σε ανάλαφρη ατμόσφαιρα ε, τι... και δεν θα κρατήσει για πολύ Τι σε ανάλαφρη ατμόσφαιρα τη δεύτερη... από την έκρηξη <laughs> στην πυριδά <στην> <laughs> Δηλαδή να σου πω κάτι Αν με το ρε εμένα. παιδί μου από την καλή πλευρά yeah. Δηλαδή δες το σε ένα σοου Φαντασμαγωρίκο, ναι. έχεις ξαναδήσει μανιτάρι Μανιτά... στην Ελλάδα Όχι, μόνο σε ταινίες ναι, Τώρα το είδε live ας πούμε ναι, Είναι λέει και ε, ε, ε, δεν στα θετική πλευρά Αποκτήσαμε νέο παδιοβολής <laughs> ναι. ναι, τέτοια πράγματα Στο μεταξύ ρε φίλε Είναι και τόσο όμορφο το μέρος εκεί πέρα Δηλαδή, μιλάμε καταρχήν για μια μεγάλη κομμόπολη, δεν μιλάμε για κανένα συνοικισμό. Ε, ναι, τώρα για Αγγέλο. Επίση, μαζεύει το καλοκαίρι πολύ λαό, πολύ κόσμο και δικαίω και ωραίο το μέρο του το Επαναλαμβάνω, αν σκεφτείτε, η ευρύτερη περιοχή εκεί είναι φημισμένη για την ομοφιά τη, το βουνό με τη θάλασσα έτσι. και μάλιστα πρέπει να πω ότι. Ηταν και αρκετή φιλία από την περιοχή που λέγανε: Δόξα τω Θεό, ξέρεις που βλέπουμε όλη την Ελλάδα και καίγεται και εμεί εδώ την έχουμε σκαμπουλάρι. Καλά, η Μαγνησία <Ρι> τώρα τρει ημέρε χτυπήθηκε και χτυπήθηκε μάλιστα σύμφωνα και με όλου του ε, ε, τοπικού άρχοντες ε, με σχέδιο εμπρισμού. Γιατί οι καταγγελίε είναι από όλους, οι οποίοι μιλάνε για 4, 5 και 6 διαφορετικέ αιστείε οι οποίε υπήρξαν στην ευρύτερη περιοχή. Ε, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Είπαμε και ότι χθε το βράδυ στι παρυφέ του Ιμητού, εκεί στην Ιλιούπολη, βρέθηκε εμπριστικό μηχανισμό από εθελοντέ, 11 η ώρα το βράδυ. Προφανώ τον είχαν τοποθετήσει, ώστε κατά τη διάρκεια τη σημερινή ημέρα και με την ακτονοβολία του ήλιου να ενεργοποιηθεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γίνονται έρευνε αυτή την ώρα, αλλά βρέθηκε εμπριστικό μηχανισμό. Και χθε, λέγαμε Γιώργο, και αναρωτηθήκαμε μάλιστα, πόσοι από του εμπριστέ που έχουν έχουν καταδικαστεί mm. από του 20.000 λέει υπέτειου για την πρόκληση πυρκαγιών, όλα αυτά τα χρόνια. Έχει καταδικαστεί μόλι το 2%. Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για ποινέ με ανασταλτικό χαρακτήρα, για πρόστιμα, μιλάμε για τέτοιε καταστάσει. Το τελευταίο διάστημα, το 2023, έχουν γίνει 105 συλλήψει για εμπρισμό. Χθε ο Παναγιώτης Πυρόπουλο, yeah. στο δελτίο ειδήσεων του Σκάι, έδωσε το προφίλ λοιπόν αυτών των 105 ανθρώπων που έχουν συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιών. Και ταυτόχρονα έδωσε και πληροφορίε για τη φωτιά στη Ρόδο. Πού στρέφονται οι έρευνες που στρέφονται. Ναι, που στρέφονται. του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Άκουσε λοιπόν τώρα για το προφίλ των εμπριστών, αλλά και το, το τι μπορεί να έχει συμβεί στην ε, Ρόδο ο Παναγιώτης Πυρόπουλος από το Δελτίο Ειδήσων του Sky Χθε. Αρχικά ε, υπήρχε μια ανάλυση ε, αριθμητικών δεδομένων mm -hmm. και αργότερα το τι ακριβώς συνέβη ή τουλάχιστον τι... Είχαν ω προανακριτικά στοιχεία και καταθέσει τα στελέχη και τη αλλά και τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων εμπισμού του Περιοριστικού Σώματο. Το 2023, δηλαδή από τι αρχέ του έτου, μέχρι και τι 27 Ιουλίου που έχουμε σήμερα, έχουν γίνει 105 συλλήψει. Οι 99 από αυτέ είναι εμπρισμοί από αμέλεια και 6 είναι εμπρισμοί από πρόθεση. Κοίτα όμω λίγο ένα αριθμητικό μέρο που έχει μόνο τι πρώτε 27 μέρε του Ιουλίου. Είναι 21 οι συλλήψει, 19 άντρε και 2 γυναίκε, οι 19 είναι υπομπισμοί από αμέλεια και 2 υπομπισμοί Τώρα, από πρόθεση. Αυτό το από αμέλεια, πώ μπορεί κανεί και να το διανοηθεί αλλά και να το εξηγήσει σε τέτοια συνθήκη. Α πω κάποια χαρακτηριστικά ναι. παραδείγματα μας, παραδείγμα. που είχαν τα στελέχη τη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπεισμού αλλά και τη αστυνομία που έλαβαν καταθέσει από του κειμένου ανθρώπου αλλά και από αυτόπτε μάρτυρε. Υπάρχει γυναίκα που είχε τσακωθεί με τον γείτονα και έβαλε φωτιά στο κόπεδο του. Ε, στην, αυτό το περιστατικό έχει γίνει στην Ιλία. Ένα ε, Ένας άλλος δράστης, 30 χρόνων, ήθελε να ακούει τις ειρήνες των πληροβεστικών να κάνουν ήου ήου. Όπω τουλάχιστον έλεγε. Ένα άλλο να βλέπει τα πυροβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ρήψει νερού. 50 χρόνων αυτό. Ένα τρίτο, τέταρτο, έκοβε σίδερα απλά για να φτιάξει πινακίδες κυκλοφορία και πινακίδες ε, αυτοκινήτων. Αυτέ οι αιτίε ουσιαστικά έχουν προκαλέσει πυρκαγιέ με μεγάλη επέκταση, Καταστροφές καταστροφέ ε, ε, περιουσιών, όπω επίση και κίνδυνο ανθρώπινων ε, ζώων. Μακτήρι στην αυτή Αναφορικά, α πούμε την πυρκαγιά στη Ρόδο, που Πολλέ κατοικίε, χιλιάδε στρέμματα, ε, υπάρχουν έρευνε που εξελίσσονται από στελέχη τη Εθνική Πληροφοριών όσον αφορά ενδείξει αν πρόκειται για ε, ξένο χέρι ή οργανωμένο σχέδιο εμπρισμού. Όσον αφορά στο το πυροβεστικό σώμα, υπάρχουν κάποιε πληροφορίε που είναι εντονότερες, ας πω, και πιο ισχυρέ που αφορά ε, εμπρισμό από πρόθεση που σχετίζεται με περιουσιακέ διαφορέ ή ακόμα και βοσκοτόπια. Ε, Α ξεκινήσουμε με το τελευταίο. Νομίζω, από την πυροσβεστική, νομίζω λοιπόν. Νομίζω ότι από την περιπτωσιολογία. Ναι. Όπου εντάξει τώρα, ο Ιου Ιου. Αυτό θέλει να ακούει λέει, τα πυροσβεστικά να κάνουν Ήου Ιου. Ναι, ναι. Ήταν και το ανάλογο που λέγαμε προχθέ, που ήθελε να βλέπει Λί τον Εξητάρι, ξέρω εγώ. Ναι. Να βλέπει τα πυροσβεστικά. Νομίζω. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, αλλά δεν είναι. Πεντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ότι ε, αν κάποιο επικεντρώσει την περιπτωσιολογία αυτού που έχει ούτως ή άλλως, ας πούμε το απαλλακτικό της βλακίας ή αν ο άνθρωπος είναι άρρωστος κάποιο άλλο τύπο απαλλακτικό στο δικαστήριο αυτό το τελευταίο που είπε ο συνάδελφο είναι το πιο χοντρό ότι κάποιος καίει για τα δικά του συμφέροντα αυτά τα έχουμε δει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές ήταν η περίοδο που σχεδόν κάθε φωτιά στην Ελλάδα αποδίδονταν στους οικοπεδοφάγους Τώρα ο οικοπεδοφάκο δεν είναι κατά ανάγκη κάποιο που θέλει να χτίσει στο συγκεκριμένο. Έτσι. Μπορεί να έχει και άλλο. Με, απλά αυτό πιστεύει. που λέει ο Παναγιώτη Πυρόπουλο είναι ότι πληροφορίε από την πυροσβεστική σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο στρέφονται περισσότερο σε περιουσιακέ διαφορέ, ακόμα και σε βοσκοτόπια. Εδώ ακούσαμε στην Ιλία, η άλλη τσακώθηκε με τον γείτονά τη και πήγε και έβαλε φωτιά στο κτήμα του, η οποία ξέφυγε φυσικά και έγινε πυρκαγιά. Ναι. Ο άλλο ήθελε να ακούει τα πυροσβεστικά να κάνουν νιουίου. Ναι. Τώρα, τι να του πει του ήου ήου δηλαδή. Και η μισοί από του ακροατέ. Αντί μας... να μην το προϊόν. Ίσως και παραπάνω, μα λένε και ένα για τι ανεμογεννητρίε. Ναι. Ας. Αυτά. Αυτά. Αυτά. Τέλο πάντων, σχετικά με την τύχη των εμπριστών, αναφέρθηκε χθε ο Πρωθυπουργό στην καθιερωμένη συνάντησή του τη μηνιαία με την πρόεδρο τη Δημοκρατία, την Κατερίνα Σάκελαροπούλου, λέγοντα ότι ο πέλοκοι τη δικαιοσύνη θα είναι αμήλικτο για του εμπριστέ. Οι φωτιέ μπαίνουν κατά κανόνα από ανθρώπινο χέρι. Αν πρόκειται για αμέλεια, είναι ασυγχώρητη. Και κάνω πάλι μια έκκληση σε όλου του συμπολίτε μα να τηρούν του κανόνε τη κοινή λογική. Δεν χρειάζεται νομίζω, να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Αν όμω πρόκειται για δόλο, να γνωρίζουν, κύριε Πρόεδρε, ότι ο πέλεκτη τη δικαιοσύνη θα είναι αμήλικτο απέναντι σε αυτού που πιστεύουν ότι μπορούν να ξεφύγουν, θέτοντα σε κίνδυνο ανθρώπινε ζωέ και φυσικά καταστρέφοντα τον πολύτιμο δασικό μα πλούτο. Έχετε δίκιο που το λέτε αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι. Και η δικαιοσύνη να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Ναι, ο Πέλεκη να είναι αμήλικτο, αλλά όπω λέγαμε και πριν, μόλι το 2% όσων έχουν κατηγορηθεί και είναι 20.000 άνθρωποι αυτοί για την πρόκληση πυρκαγιών έχουν καταδικαστεί. Εσείς, αν κάποιο τώρα μα ακούει έτσι και δεν είναι καλοπροέδρο, θα πει ότι προβοκάραμε τον Πρωθυπουργό. Γιατί λέει ο Πρωθυπουργό θα παίρνει αμήλικτο και πριν έχει παίξει το ρεπορτάζ, το οποίο λέει ακριβώ το αντίθετο, ότι πέφτουν όχι τα μαλακά, σχεδόν κανένα δεν πιάνεται και αυτοί που πιάνονται πέφτουν. Τώρα με πεινές χάδια. Την ίδια ώρα που στα αλήθεια μόνο με υποθέσεις περπατάμε σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή περπατάμε στα καμένα και λέμε γιατί κάει και αυτό γιατί σακώθηκε ο γείτονα με τη γειτόνισσα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που λέμε το να βάλεις το δάχτυλο επί το τύπος των ήλων, δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα. Ε, θυμάσαι μήπως εσύ γιατί εμένα άμα πατάει η μνήμη μου μου δεν δε δε βρίσκω τίποτα καναντάτα μέσα. Ε, να πιάστηκε ποτέ ένα ρε παιδί μου έτσι για την ε, τιμή τη των όπλων, α πούμε. Που εξυπηρετούσε μεγάλα συμφέροντα Όχι, και ποτέ, καταδικάστηκε. Έναν. Πετε μου έναν. Δεν θυμάμαι ποτέ ε, κανέναν. Θα καλέσω κανένα. εδώ τη βοήθεια του κοινού που λένε. Ναι. Έτσι στην τρίτη κου, κουρτίνα Ζόγκ. Αν θυμάται, παιδιά, κάποιο να μα πει, αφού μιλάμε για εμπρισμού, μιλάμε για εμπρισμού υποθέτοντα. Αν πιάστηκε ένα μεγάλο εμπριστή στη χώρα. Και δεν εννοώ τον αυτοφοράκια. Δεν εννοώ το λάκι λαλάκι που τον πιάσαμε με τον ε, εμπριστικό μηχανισμό. Εννοώ αυτό που έβαλε το λάκι λαλάκι. Ποτέ και κανέναν. Και δεν έχει ε, τιμωρηθεί. Λοιπόν, τώρα. κάτι πρέπει λοιπόν, να κάνει και η πολιτεία. Κάποια στιγμή να γίνει αυστηρό, αυστηρότερο, πραγματικά αυστηρότερο το νομικό πλαίσιο, οι ποινικοί κώδικε για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Να μην χαρακτηρίζονται με λίματα, όπω χαρακτηρίζονται μέχρι τώρα. Είναι κακούργημα. Καίγονται τεράστιε διδασκικέ εκτάσει. Κι έχονται περιουσίες, χάνονται ανθρώπινες ζωές, χάνονται ζώα. Δεν μπορεί αυτό να είναι πλημιλ... πλημέλημα και όχι κακούργημα. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους και να μην μείνουμε στα λόγια για να είναι πραγματικά αμήλικτος ο Πέλεκης. Ναι. Πάντως αν μου επιτρέπεις, χωρίς να θέλω καθόλου να το προσπεράσω, έχει και... είναι και αυτό μια σοβαρή παράμετρος, μέχρι χτέ, και όχι μόνο μέχρι χτες, και τώρα που μιλάμε φαντάζομαι, τα λίγα πολιτικά στελέχη που βγαίνουν και μιλάνε για το θέμα από μέρου κυβερνήσεω για την αντιπολίτευση, όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα εύκολο θέμα. Το δύσκολο είναι απλώ να οριοθετήσουν μέχρι πού πάνε να πούν. Θα σου μετά, ή? γιατί μου έκανε ναι. εντύπωση μια δήλωση χθε, θα την ακούσουμε, αλλά ολοκλήρωσε αυτό που Α, θες ας, να πεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, ε, και, ακόμα και χθε, και μάλιστα θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κ. Μιτζατάκη στην πρόεδρο. Είπε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να είναι άλοθη. Ναι. Ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Δηλαδή εδώ όλοι, όλοι Παιδιά, έχω συμμετάσχει. Για ποιον έχω συμμετάσχει αυτό το, το καιρό σε πολιτικά πάνελ κτλ. Όποιο κάθεται δεξιά μου ξεκινάει. Η κλιματική κρίση, μα μου, αυτό κτλ. Ναι, η κλιματική κρίση είναι ένα γεγονός, Δεν μπορεί κανένα να το προσπεράσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσει και το μέγεθό του. Ήταν όμω κάτι απολύτω προβλεπόμενο. Μα το λένε εδώ και δεκαετίε. Τα τελευταία χρόνια το ζήσαμε με δραματικό τρόπο, δραματικότερο όλο το μάτι βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να έχουμε βάλει ένα πύχη που να λέμε άμα δεν πεθάνουν 100 είμαστε ok. Ούτε μπορεί η κλιματική κρίση να είναι μονίμως ένα άλωθι. Τι να πούμε τώρα, η κλιματική κρίση φταίει για την έκρηξη στην, των, ε, συγγνώμη, στην ε, αποθήκη πειραμαχικών στην Αγχία Τι να πούμε. Ή φυτέψανε μέσα στου πυράβλου τον F16, τίποτα. Μα η κλιματική Έρα κρίση το. είναι εδώ και χρόνια μια πραγματικότητα. Δεν έπρεπε και εμεί λοιπόν, να έχουμε αναπροσαρμόσει το σχέδιό μα, το πλάνο μα. Πότε θα γίνει αυτό, Επειδή έκανε την αναφορά όμω και με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικότερα με την αντιπολίτευση, μου έκανε εντύπωση γι' εγώ χθε μια τοποθέτηση του θανάσι Παπαχριστόπουλου. Έτσι, ο θανάσι Παπαχριστόπουλο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε ήταν ο Σανέλ πριν, υπήρχε και βουλευτή του κόμματο. Έκανε λοιπόν μια τοποθέτηση χθε για το θέμα των πυρκαγιών που θα ήθελα να την ακούσουμε. Γιατί ζούμε κάθε καλοκαίρι στο ίδιο έργο. Είμαι από αυτού που δεν πρόκειται να ρίξω εγώ ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα. Και εμεί να είμαστε θα καιγόταν η Ελλάδα. Τρει φορέ είχαμε κάνει λοιπόν την εξή ερώτηση στη Βουλή. Αν θα μπορούσαμε να σταματήσουμε να κόψουμε κάτι από τα εξοπλιστικά και να τα δώσουμε για πυρόσβεση. Κάθε καλοκαίρι ζούμε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Το ζούμε χειρότερα τι τελευταίε μέρε. Και είμαι από αυτού που το θεωρώ το τελευταίο πράγμα που έχω στο μυαλό μου να κάνω αντιπολίτευση, επειδή τυχαίνει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Πιστεύω ότι ούτε εμεί θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Θα μπορούσαμε όμω να κάνουμε, αν. Αντί για 3-4 εξοπλιστικά για την πιθανή, ξέρω εγώ, τουρκο-ελληνική διένέξη, είχαμε πάρει 100, όχι ένα, ούτε δύο, 100 καναντέρ. Και αν όχι καναντέρ, τα πιο προηγμένα. Ίσως είναι η πιο ψύχρη τοποθέτηση που έχω ακούσει αυτές τις ημέρες για δύο λόγους. Ο ένας είναι το γεγονός ότι δεν προσπάθει να κάνει αντιπολίτευση πάνω σε μια τέτοια κατάσταση. Λέει αυτό που λέει. Και δίνει και μια πρόταση, αλλά δείχνει και το δρόμο ότι σε αυτό το κομμάτι, όπω και σε κάποια άλλα κομμάτια, θα έπρεπε να υπάρχει μια πραγματική συνεννόηση των κομμάτων και εθνική πολιτική. Και μια εθνική πολιτική. Ακριβώ. Και, και τα γιε δεύτερο... ότι το μόνο στίχημα που έχει να αντιμετωπίσει η αντιπολίτευση και δεν ενώ το ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε ποιο επίπεδο πάει η κριτική, δηλαδή σε ποιο επίπεδο αναγνωρίζει ότι φταίει η κλιματική κρίση και σε ποιο επίπεδο καταλογίζει ευθύνε αν μόνο το κάνει συγκεκριμένα. Έτσι. Η λογική που άκουσα τώρα από το Θανάση τον Παπαγιστόπουλο να λέει ότι αγοράσαμε αυτά, αλλά είχαμε πει παιδιά, μπα και αγοράσουμε γιατί μπορούσαμε. Να άλλη. κόψουμε κάτι από εκεί ναι. για να πάρουμε ε, πυροσβεστικά. Πό πόσες φορέ το έχει διαβάσει. Ναι, ναι, ναι. Από τα μηνύματα των αγορατών μα. Ε, Πόσε φορέ μα έχουν γράψει να πετάξουν τα ραφάλ. Πόσε φορέ. Εδώ λοιπόν ξέρει τι γίνεται. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά κρίσιμο, δύσκολο. Κάποιο να αξιολογήσει ποιο είναι ο πιο επικίνδυνο εχθρό μου τώρα, είναι η φωτιά ή ο Τούρκο. Όταν βγαίνει ο άλλο και σου λέει η νησιών ή το δεν είναι δικά σου ή οτιδήποτε άλλο, τι κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο πράγμα και γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται και ένα όριο και στο επίπεδο τη κριτική. Επίση να πω για τον φίλο τον Πέτρο ότι δεν ειρωνεύομαι. Φίλε μου, Πέτρο, δεν ειρωνεύομαι για το θέμα των ανεμογεννητριών. Όπω ε, έπαιξε το ρεπορτάζ για του ε, εμπριστέ. Έτσι ακριβώ λέω ότι και οι μισοί από του ακροατέ μα, του οποίου όπω καταλαβαίνει του έχουμε ανάγκη, γιατί αν δεν σα είχαμε, προφανώ θα τα συζητάγαμε οι δυο μα πίνοντα κάναν καφέ στην ε, Το ότι οι μισοί Έλληνες πιστεύουν το, το ότι φταίνει οι ανεμογεννήτριε για τα δάση, νομίζω ότι επίση δημιουργεί μια μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση να βγει και να δώσει πολύ καθαρέ λύσει. Να μην πιστεύει άνθρωπο. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό, ότι και με τα δάση για να φουτέψουμε ονομαστικά. Θα σου πω αυτό, Γιώργο, απλά για να κλείσω αυτό με το Θανάση παπαχριστόπουλο. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που λέει ότι και εμεί να ήμασταν, πάλι θα και εγώ ήταν η Ελλάδα, δεν προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Είναι η ανάγκη για αυτό που λέει για μια εθνική πολιτική, αλλά ταυτόχρονα αυτό θα πρέπει να το ακούνε και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν ήταν στην αντιπολίτευση, δήλωναν εξοργισμένοι, αγανακτισμένοι. Πριν από λίγα χρόνια, το Αν 17, θέλει. το 18, με τι πυρκαγιέ. Οπότε θα πρέπει να το πάρουν όλο το μήνυμα και στη Νέα ναι. Δημοκρατία ότι... και στο ΣΥΡΙΖΑ ναι. και στο ΠΑΣΟΥ. Καρ... Αυτά τα θέματα. Τα κάρβουνα δεν είναι παιδιά πράσινα για κοκκίνα. Ναι. Πώ να το κάνουμε δηλαδή, ούτε μπλε. Καθίστε κάτω και βρείτε τα βρί... και, και δημιουργήστε μια εθνική πολιτική, όπω είπε και ο Γιώργο, και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, και επειδή το γράφει και ο Μάνο, ο Ρέση Χουνταλάου, έλεγε ότι είναι πρωτοφανή η Δεν τη χώρα. Βεβαίω το έλεγε και έχει απόλιο. Εξάλλου η δήλωση έχει παίξει και εδώ σε εμά. Ε, ότι είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι από ποτέ, ότι έχουμε περισσότερα πτυτικά μέσα, ότι είμαστε περισσότερο έτοιμοι κτλ. Νομίζω ότι εκτό αποτελέσματο είναι αυτό που λέει: Βάζει τη δήλωση, βλέπει και το ρεπορτάζ και βγάζει από μόνο σου άκρη. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιο με λογική αποδόμηση εδώ. Και να το πω κι αλλιώ, νομίζω ότι ακόμα και η πολιτική κριτική είναι πάρα πολύ. Πώ να πω τώρα, ρε παιδάκι μου, είναι μία αντάξια τη καταστάσεω. Δηλαδή. Εδώ σήμερα ας πούμε είναι η δεύτερη κηδεία. Έχουμε ήδη πέντε νεκρούς. Έχουμε πάνω από 400.000 καμένα στρέμματα. Έχουμε την αποθήκη πυρομαχικό της 111 και αυτό σημαίνει και μια υποβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας περιοχής. Δηλαδή τις κατανακουβιδιάζουμε. se Rural Me I. be Μέχρι Μπελαφώντε θα έχω για κουμπάρο λέει το τραγούδι ναι. Το Καλυψώ Σε ρυθμό Καλύψω Η φωνή είναι του Τόνι Βαβάτσικου δεν... Τραγουδιστής ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2008 Άφησε πολλά τραγούδια πίσω του Ένας τραγουδιστής από τον Βόλο που σήμερα ελπίζουμε τα πράγματα να είναι καλύτερα αλλά γυρίσαμε με το Καλύψο γιατί είναι έτσι και λίγο πιο καλοκαιρινό και θα μας βοηθήσει να πάμε και στον μεγάλο εβδομαδίο διαγωνισμό Χουδαλάκη η κλήρωση το οποίο θα γίνει σήμερα στις 12 ακριβώς στην εκπομπή του Μάνου Νιφλί και της ε, Δεσκονής Αμαλία Τριάρι θα παίξω Ο Νιφλής. Δεν με ρωτήσατε τώρα. Δεν μου είπατε να αναλάβω coach και λοιπά με το ζόρι. Ναι. Λοιπόν, επειδή εσύ είσαι λίγο πιο κοντό από τον νυφλή. Εγώ πιο κοντό από τον νυφλή. Είσαι, βέβαια. Θέλει Δεν Τον εκτός... εξηγείτε διαφορετικά. Εκτό ότι ο νυφλή είναι πολύ πιο γοητευτικό και πεδαρό. Ακαλά. Δεν τρώει ψάρι καθόλου. Ε, θέλω να σου πω ότι. Ο, ο όγκο και τον πόη του τον βοηθάει να παίξει καλύτερα τριάρι. Εσένα ούτω ή άλλω. Τον διακοπεί. Θέλουμε τώρα, να μπαίνει δεύτερο τώρα, στο screen για να ναι, ναι, δίνει τώρα. ο Θεό την μπάλα στον παρδουνιό και να σου τάξει. Πες, πες και άλλα καλά λόγια για τον Ιφλί. Πε και, ναι. και άλλα καλά λόγια για τον Ιφλί. Πε. Ε, δεν λέω καλά λόγια. Εγώ... Ε, καλά λόγια. Τον έχει βγάλει πέδαρο, τον έχει βγάλει ομορφάντρα, τον έχει βγάλει ότι είναι και ο καλύτερο πασκεμπολista που υπάρχει στον κόσμο. Καλά, κοιτά, είσαι λίγο υπερβολικό. Εγώ απλά λέω την αλήθεια. Και α, αυτό... είναι και αλήθεια. Μάλιστα. Είναι, είναι, λοιπόν, εχθέ ε, εμεί εδώ κάναμε την εκπομπή και κάποια στιγμή έπαιξε το να μα του Παύλου Σιδηρόπουλου, έτσι. Ε, και πριν πει το να μα αγαπά, του λέω Χουδαλάκι. Ακούγεται ο Παύλο Σιδηρόπουλο να λέει να μα αγαπά. Χουδαλάκι, σ αγαπάω. Έρχεται μετά ο εδώ με την αμαλία. Αρχίζει. Οι ναμαγαπάδε και, και είναι ναμαγαπάδε και είναι ναμαγαπάδε. Ξέρμα τα είναι. Είσαι και άλλα καλά λόγια για τον νυφλή. Ξέρμα τα είναι ρε. Α Συνεχίζεις Χθε το βράδυ λοιπόν έρχεται μήνυμα Δεν δε κατάλαβα σε ενοχλεί ότι μα σχολιάζουν Χθε το βράδυ, σχολιάζουνε... δεν δεν βράδυ Αργά Έρχεται μήνυμα από τον Ιφλή στο κινητό ναι. Και λέει με, αφορνή, με αφορμή τη σημερινή έκφραση της αγάπης σας Στο ραδιοφωνικό αέρα ναι. Αποστέλα απόσπασμα που αλίευσα Από ελληνική ταινία Την οποία παρακολουθώ αυτή την ώρα Στο ναι. Ξέρεις τι απόσπασμα μα αφιερώνει λοιπόν ο, ο Ιφλής Δεν έχω ιδέα Άκουσε το. Σε παρακαλώ, μπορείτε να βάλετε ένα τραγουδάκι στην εκπομπή σου. Γράφε. Ο Δελλούκου. Δελλούκου. Αφιερώνει το τραγουδάκι με γλυκά μου. Στον απλονόμο, Σράσο και αδρεφή Αν δεν το έχεις καταλάβει εσύ είσαι ο πλονόμος Δεν με νοιάζει σου αφιέρωσε για να καταλάβεις Πες και άλλα καλά λόγια για τον Ιφλή Ρε να σου πω κάτι Ναι. Λες εμένα η αγάπη μου να πτωχεύει Ας πούμε επειδή θα ακούσω μια αρνητική κριτική Α, Πώς με βλέπεις, πώς με βρίσκεις ε, Εδώ σε έκανε ο πλονόμου Ρε σου λέω πώς, πώς με κόβει, ας πούμε ναι. Να μασίσω δεν μασάς ε, δεν μασά. Έχει, Θα ακούσει και άλλα εξάλλου, Μετά που θα έρθεις στις 11 Εξάλλου πρέπει να σου πω ότι το <laughs> βρήκα πολύ πετυχημένο <laughs> Η ταινία είναι το «ΙΕΒα δεν αμάρτησε» <laughs> ναι, ναι, ναι, Εκεί ναι. ο Γιάννης Φέρμης ναι. Είναι ραδιοφωνικός ε, παραγωγό, Είναι ραδιο πολύ πετυχημένο. Το Έχει ένα ραδιοφωνικό <laughs> σταθμό που λέγεται Radio Station Καβουρα <laughs> Όσοι ακούγατε αρμιτσίδα το θυμάστε Εδώ είναι Radio Station Καλαμάρα και όχι mm. Καβουρα Λοιπόν και έχουμε αυτές τις αφιερώσεις, εκεί πήγε το μυαλό του Νιφλή έτσι, πολύ καλός κύριος. Σας έλεγα όμως ότι στην εκπομπή που ακολουθεί του Μάνου και της Αμαλίας, εκεί στις 12 θα γίνει κλήρωση για την μεγάλο μας εβδομάδιο διαγωνισμό, εκεί όπου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε την κρουαζιέρα, κρουαζιέρα <Κουαζιέρα>, εικόνες του Αιγαίου. <Κουαζιέρα> Χουδαλάκι ήταν αυτό. Η Σελέστιαλ σα ταξιδεύει τον Αύγουστο σε έξι σαγηνευτικού προορισμού στο Ρομαντικό Αιγαίο. Επιβιβαστείτε για ένα φανταστικό ταξίδι σε Μήκονο, Κουσάντα, Σιπάτμο, Ηράκλειο και Σαντορίνη. Διασχίστε τα σμαραγδένια νερά για να καλύψετε εμβληματικά αξιοθέατα. Το δώρο περιλαμβάνει τρει διανυκτερεύσει, σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα, όλα τα γεύματα και πρόγραμμα ψυχαγωγία στο Κουραζιερόπλιο. Καλό χουδαλάκι. Μια, μια χαρά, μόνο μια χαρά. Love. Αχού θέλει και πειλάλι σήμερα. Βάλι. Το δεύτερο δώρο του διαγωνισμού είναι ένα τριήμερο στην Κίθινο. Το κίθινο.tv που αναδεικνύει τι ομορφιέ του νησιού προσφέρει ένα τριήμερο στο συγκρότημα υπερσύγχρονων σουητών Κοζαδίνο Αρτσουίτ. Δείτε το στο κοζαδίνοαρτσουίτ.gr Το τυχερό ζευγάρι θα απολαμβάνει ένα δείπνο καθημερινά στο στέκι του Ντέτζι και θα ταξιδέψει με τη Ζάντε που αναχωρεί καθημερινά από για δυτικέ κυκλάδε. Πληροφορίε στο ζάντε και βέβαια, στην κλήρωση σήμερα στις 12, δύο στρώματα προφίλ από τη σειρά Bodytopia της GrecoStrom που έχει και Summer Sales. Αποκτήστε τα κορυφαία στρώματα της σειράς Bodytopia με έκπτωση 40% και όλα τα μοντέλα κρεβατιών με έκπτωση 35%. Πληροφορίες στο yeah. αυτό oh yeah. Σήμερα στι 12, λοιπόν, προλαβαίνετε σε να δηλώσετε συμμετοχή. Στην Ελλάδα, ο καθένα κάνει αυτό που μπορεί. Ναι. Εδώ, α πούμε, λέει το καλαμαράκι στο διαγωνισμό. Τι κάνω εγώ. Γεια! Ναι, ο αυτό. είναι ναι. στο GR. Και τι άλλο κάνω. Τι στο έκα... τέλο λέω πως θα τρόπο... δηλώσετε στον διαγωνισμό Ακριβώ. Πώ θα, ε. θα δηλώσετε τη συμμετοχή. Δηλαδή, το φαντεζή κομμάτι τη ιστορία το έχει ο άλλο παίκτη, α πούμε. Εσύ σε ρολίστα. Εγώ. ΡΙΑΛ. Κενό. Όνομα. Ηλικία. Αποστολή το 1960. Ρίαλ κενό no, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19 600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214 214 80 20. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντα στο σύνδεσμο που θα σας ταλεί στο απαντητικό μήνυμα. Ρίελ και νόνομα τεπώνυμο ηλικία αποστολή στο 1960 και καλή επιτυχία. Καλημέρα στην Κέτι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Το τραγούδι, ο ημιτός δηλαδή, ήταν το De la Montagne de la Mittos από του Glosses Pagnols. Έτσι μπορεί να το αναζητήσει στο διαδίκτυο και να το βρει. Να μου επιτρέψει τώρα, επειδή εντάξει, μα τελευταία εκπομπή τη σεζόν και τα λοιπά, βεβαίω οι Αγίαλου και οι αλλά δεν θέλω να το προσπεράσουμε με τίποτα. Είχαμε χτε βέβαια την ευκαιρία, τη δυνατότητα να πούμε δύο κουβέντε. Μιλάω για την επιχειρούμενη έξωση στα Πατήσια. Γiorgo, αυτό Φιλέτα. μετά που το κοίταξα, ναι. ναι. Όχι, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ όχι όχι, όχι, όχι, όχι Δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανένας Θα πω ρε παιδιά το εξής Πήγανε πυροσβεστικά Πυροσβεστικά οχήματα Απόρισα καταρχήν Λέω... Ρώτα ρε Στην μη... αρχή αυτό που είχαμε πληροφορηθεί ήταν ότι η γυναίκα αυτή απειλούσε να πέσει στο κενό και ότι τα πυροσβεστικά οχήματα πήγαν εκεί για να απλούσουν από κάτω το να, ναι. στρώμα, έτσι Λοιπόν Ε... Εμένα ξέρει τι μου πάνε. Τέλο μιλάω για το ρεπορτάζ. Γιατί λέω ρε, παιδιά, το και εκεί η Ελλάδα και στέλνει το πυροσβεστικά. Να μου σου πάρει Δηλαδή, νομίζω ότι ερώτησα κάποιον, θα το ρώτησε ο καθένα από εμά. Δεν θέλω να κάνω τον έξω και το λέω ρίσκο με το χέρι στην καρδιά. Και η απάντηση είναι ότι ξέρει κάτι. Υπάρχει και ο τρόπο με τι σκάλε. Αν χρειαστεί να ανέβει κάποιο, να πάει από πάνω, ξέρω εγώ τι και τέτοια. έκανα το σταυρό μου. Έχουν πάει δημηρίε ματ. Έχουν πάει πυροσβεστικά. Αστ Πάνε και προσπαθούν να κόψουνε γύρω-γύρω την κάσα για να μπουνε, γιατί δεν ανοίγει το κλειδί <Ρι> Δηλαδή, ρε γαμώτο δηλαδή, ρε παιδιά συγγνώμη, διά, ολόκληρη επιχείρηση <Ρι> ας πούμε, <Ρι> ολόκληρη επιχείρηση θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ. Απλά, Γιώργο, μετά που μα έστειλαν και τα μηνύματα οι ακρόατε, μα είχε στείλει ο Δημήτρη Θεσσαίρο για το ότι είναι μια υπόθεση 800 ευρώ, είναι μια υπόθεση που δεν είναι καινούρια. 881 mm. το είπε ο Δελή, ο βουλευτή του Google. Ναι, που ναι, ήταν ναι. εκεί και τον, τον ρίξαν και κάτω τον άνθρωπο. Ναι. Το είπε από βήματο βουλή. Ξεκίνησε η ιστορία μου 881 και μάλιστα τον κοινοχρήστον. Αυτή η υπόθεση δεν είναι καινούρια. Όχι, βέβαια, δεν είναι. Ε, και την έχουμε αναδείξει και άλλοι φορά εδώ στην εκπομπή και πέρσι, μη σου πω και πρόπερση. Είναι μια υπόθεση η οποία χρονίζει. Αλλά α ακούσουμε το για το τι έγινε χθες στα Άνω Πατήσια. Στο δρόμο για δεύτερη φορά κινδύνευσε να βρεθεί μονογονεϊκή οικογένεια στα ανοπατήσια για χρέο 880 ευρώ, καθώ απειλείται με έξωση από την πρώτη τη κατοικία. Το σπίτι πωλήθηκε σε πληστηριασμό τον Ιούνιο του 2022 για το ποσό των 70.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, όλα ξεκίνησαν από μία διαμάχη με τη διαχείριση τη πολυκατοικία για το κόστο ζημιών στο κτίριο. Υπήρχε μία διένεξη, όπω όλε τι πολυκατοικίε, με τη διαχείριση τη πολυκατοικία χρόνια, με διάφορε ζημιέ που είχαν γίνει με αποδείξεις που ζητούσα εγώ μια διαφάνεια στη διαχείριση και όλα αυτά και τελικά ε, μια επιτροπή διαχείρισης της πολυκατοικίας εκκίνησε διάφορες νομικές διαδικασίες. Μπορεί δυστυχώ κάποιος στην Ελλάδα του 2023 να χάσει το σπίτι του για 881 ευρώ και ακόμα και για μικρότερα ποσά. Δώθηκε μια διαταγή πληρωμής για οφειλές οι οποίες η... τέλος πάντων θεωρούσε η πελάτη μου σε συνεννόηση με την ότι μην ανησυχίστε τι κάτω που κάνουμε δεν κινδυνεύεις για κάτι καθυστέρησε και έχασε κάποιες υποθεσμίες και πλέον όταν σκηνοποιήθηκε η κατασκετήρια έκθεσης σε η διαδικασία των ακοπών και όλων αυτών του διαδικασίου ήταν πλέον αργά. Τον περασμένο Ιανουάριο έγινε η πρώτη απόπειρα έξωση στην οικογένεια από το σπίτι, ενώ το πρωί της Πέμπτης έγινε η δεύτερη, η οποία συνοδεύτηκε από ένταση και χημικά. <Ρι> <Ρι> Ένταση σημειώθηκε όταν αλληλέγγυοι προσπάθησαν να περάσουν τον κλόκο τη αστυνομία για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια τη οποία το σπίτι απειλείται με έξωση. Με του αστυνομικού να κάνουν χρήση χημικών. Στο σημείο την ώρα των επεισοδίων βρέθηκε και ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Σιλιόπουλο. Με την κουμουνδούρ να καταγγέλει ότι ο πτωχευτικό κώδικα τη νεοσμοκρατία και η άρση προστασία τη πρώτη κατοικία προκάλεσαν τι εικόνε τα πατήσια. Να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η βαρβαρότα. Δεν γίνεται μια οικογένεια να χάσει το σπίτι τη για 800 ευρώ. Το θέμα του πληστηριασμού μεταφέρνει. Και και να καταγγείλουμε την κυβέρνηση γιατί διεξέγεται μια στρατιωτικού χαρακτήρα επιχείρηση στα ανωπατήσια, απέναντι σε εργαζόμενου, οι οποίοι προσπαθούν να αποτρέψουν να πετάξουν μια οικογένεια έξω από το σπίτι τη. Για 800 ευρώ χρέω. Με αποφασιστη Αγγελία, τελικά η έξωση ακυρώθηκε προσωρινά. Στο τέλο του ρεπορτάζ ακούστηκε και ο κύριο Καραθανασόπουλο ναι, ναι. από το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι. Ήταν και ο κύριο Δελή, όπω είπε. Και αυτό που λέει ο Καραθανασόπουλο είναι και η δικιά μου απορία. Και εντάξει, τώρα μην ξεκινήσουμε πάλι το ότι γνωρίζετε ότι ο Νουστόρουλε μάνο κουδαλά περισσότερο και τέτοια. Πρέπει να λέει το αυτονόητο άνθρωπο. Στρατιωτική επιχείρηση. Δηλαδή, τι, τι πήγατε από τον Πάσαρη πήγαν να πιάσουν. Αστυνομία, ΜΑΤ, πυροσβεστικές ναι, Ο χαμός τα, ρε α, Αυτή η κινητοποίηση, δηλαδή Εντάξει, τρέλια, Πραγματικά έτσι. τα ΜΑΤ τώρα Να κάνουν και χρήση χημικών Πάντως είναι μια ε, διαφορετική περίπτωση Από τις άλλες, δηλαδή εδώ δεν έχουμε να κάνουμε Με δάνειο, τραπεζικό, κτλ. Εδώ είναι ένα χρέο 889 ευρώ Κοίτα, Από σο... κοινό έτσι Είναι μια μάχη Η οποία ξεκινήσει εντός πολυκατοικέας Προφανώς στήλωσε και τα πόδια Η, η... Διοκτήτρια. η διοκτήτρια. δεν ήθελε. Ε, γιατί τις καταλογήσανε ένα ποσό το οποίο δεν ήθελα να το πληρώσει, θεωρώντας ότι είχε γίνει κα κακοδιαχείριση. Ναι, αλλά το πράγμα πήγε, ξέφυγε, έτσι. Δηλαδή, για 880 εντάξει. ευρώ να χάσει το σπίτι τη τώρα μια γυναίκα με δύο παιδιά. Και όταν Μονογονεϊκή οικογένεια. Όταν ξέρει δε και τον άλλο, α πούμε, πόσο δύσκολα τα περνάει. Θα σου πω μόνο κάτι που μ' άρεσε. Μέσα σε αυτή τη βρωμοκατάσταση, ας πούμε, να την χαρακτηριζώ διαφορετικά. Έφυγε ρε φίλα από το χαλάμβρη και πήγε στα πατήσει για να τη φτιάξει την πόρτα. Υποκλίνω, με ρε Μάγκα. Ε, μπράβο του, όπω υπήρξαν και άλλε αντιδράσει. Δηλαδή, χθε άκουσα και τυ... μια τηλεθεάτρια η οποία είχε βγει σε εκπομπή του ΑΛΦΑ η οποία ζήτησε έναν λογαριασμό για να καταθέσει εκείνη τα χρήματα. Ο κύριο Κώστας, από το ναι. χαλάμβρη. Και μπράβο του. Πρώτο μάγκα μπράβο. Και πάρα πολλοί άνθρωποι Love you, προθυμοποιήθηκαν να καταβάλουν εκείνη το ποσό, ναι. τα 880 ευρώ. Μα μιλά σοβαρά. Ναι. Ε, τώρα δεν ξέρω δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα μετά από τόσο καιρό που υπάρχει. Δηλαδή, για μια τόσο μικρή οφειλή, πραγματικά θα μπορούσαν δηλαδή, να, να βρουν μια άκρη. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται αυτό. Και βγήκε το σπίτι σε πληστηριασμό. Πάντω, εγώ θα σα το πω ότι στραβώνω τρελά. Δηλαδή, μα, μα τρελά, στραβώνω. <laughs> να βλέψουν όλη την Ελλάδα να καίγεται και να μου πάνε τα πίσω φυσικά στη Ματησίων για την έξωση. <laughs> Τρελαίνω. Δεν με φραγκάρει το μυαλό μου. Δηλαδή, ειλικρινά μιλάω ότι τερματίσατε. Μου διάλειμμα. Το καλοκαίρι για του περισσότερου είναι η ωραιότερη εποχή. Μπανιά στη θάλασσα, διακοπές στα όμορφα ελληνικά νησιά και παγωτά, πολλά παγωτά, το σήμα κατά το θέμα του καλοκαίριου. Και για να είμαι ειλικρινή, αντίστοιχα για το παγωτό, το σήμα κατά το θέν του είναι τα καταστήματα Λίτλι. Γιατί εκεί μπορεί να βρει κανεί τόσε λακθαριστέ επιλογέ παγωτού. Εγώ, για παράδειγμα, μπήκα σε ένα κατάστημα και δεν ήξερα τι να διαλέξω. Όχι, Γι' αυτό πες, και πήρα πολλά, πολλά. Και πώ να μην πάρει ποικιλία όταν βρίσκει επιλεγμένα παγωτά 25% φθηνότερα και 30% φθηνότερα, μόνο με ένα κουπόνι λίτρουplus. Τι περιμένει λοιπόν, Μπε σε ένα κατάστημα και ανακάλυψε παγωτό ξυλάκι ποικιλία, παγωτό φυσική φουντούκι στρατατσέλα, παγωτά, παγωτίνια μίνι χωνάκια παγωτό σάντουιτ, παγωτό χωνάκι φραούλα, παγωτό βανίλια με αμύγδαλα και παγωτό στρατατσέλα. Έλα ρε, κουδαλακι τώρα δηλαδή πρωί-πρωί. <laughs> Τι κατάσταση είναι αυτή με όλα τα παγωτίνια που μου έχεις βγάλει εδώ από τα λίτλ; Μαρία πάμε σε διάλειμμα. Τι θα κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Πάμε σε διάλειμμα, βγούμε λίγο νεράκι γιατί θα τρέχουν τα σάλια μας λίγο. Λοιπόν. Rumors spreadin' round United, Texas town About to check outside the games. And you know what I'm talking about Just let me know if you wanna go To that whole out on the range You got a lot of nice girls <laughs> Yeah, I'm right good. Είσαι σίγουρος? Γιατί πράγμα. Ότι να μου το λόγο, είσαι σίγουρος? Όχι, θέλω να πω ότι. Ε? Να... Άρα, κάνω το μωρέ, κάνω το μωρέ το ρημάδι. Αφού δεν μπορεί το πλοκάμι. για απλωθεί ήδη, α Είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Να μην ακουστεί. Άντε, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Αυτό κυρία Σοφία μου είναι κάτι αξίζεστη με κάτι Ένα από αυτού έφυγε δύο χρόνια πριν, Δηλαδή από το 70 μέχρι το 21, πόσα είναι, 51 χρόνια, κάναν τρελέ επιτυχίε, δεν το συζητάμε. Ε, ο ίδιο δεν ήταν μια, πώ το λένε, εικόνα τρομερή και φοβερή. είχατε δει και το επιστροφή στο μέλλον 3 που εμφανίζεται με την ναι, μακριά ναι, ναι, ναι. κόκκινη γενιάδα του Αυτό κτλ. που λέγαμε, η Αξούριστη. Τέλο πάντων, ένα συγκρότημα το οποίο ε, κάτι τύποι που το παίζουν ξυρισμένοι κλπ. Όταν το βάζουμε εμεί στο τραγούδι και έχουν άλλωθει πολύ γουστάρουνε, τα λέμε κι αυτά. Όπω Γουστάρεκη Πόπη που είχε κατευθείαν. Τότε και πήρα και ένα φιλί. Ε, καλά τώρα, τι περιμένετε. Κύλι ε, ο Τέντζερη ε, και βρήκε το καμπάκι. Για, για μα τους Σαξούρι, τι Ναι. Να πω ότι τα παιδιά που μα στέλνουν τα μηνύματά του και πολύ ευχαριστούμε για τα λοιπά. Ανάμεσα στην τζαντίλα που βγάζουν για πάρα πολλά θέματα προφανώς Για τι πυρκαγιέ, ό,τι έχει γίνει για την αποθήκη δεν υπάρχει θέμα. Το τελευταίο που θίξαμε που ήταν η έξωση στην Πατησία. Έχει πολλά νεύρα Είχε όμως και μία φράση του Δημήτρη Έπεσα πάνω και το διαβάζω Για 800 ευρώ αυτό το κράτος Πώς αξόδεψε για την επιχείρηση κατάσκευσης Βρε <Κι> Δημήτρη να σου πω κάτι Δίνεις μια διάσταση γιατί εγώ πραγματικά Απορώ λέω μα κάνεις μια στρατιωτικού τύπου Επιχείρηση για, για μια έξωση Κανονικά πάει υποτίθεται ένας Δικαστικός επιμελητή συνοδευόμενο από ένα αστυνομικό Κάπω έτσι γίνεται το πράγμα Προφανώ επειδή ξέραν ότι υπάρχει αλληλεγγύη και θα μαζευτεί κόσμο κτλ., αποφάσισαν να κατεβάσουν πυροσβεστικέ αστυνομίε. Αυτό που γράφει λοιπόν είναι η καρδιά του προβλήματο. Για 800 ευρώ πόσο στήχησε η επιχείρηση, ε, είμαι σίγουρο ότι θα στήχησε 10 πλάσια. Δηλαδή, ρε καλαμαράκι, μόνο τι βενζίνε και τα πετρέλαια να βάλουμε για να κουνήσουμε τα πυροσβεστικά. Και τα χημικά. <laughs> Πού πέσανε, ναι, αυτά εντάξει, που τα πας Επειδή η μερικά είναι παλιά, λέει, είναι η μερικά είναι λέει, παλιά και Θα πρέπει να, όσες, να φεύγουν. Να φεύγουν από δίκη, <laughs> όταν πέσουνε χημικά. Μετά θέλεις και πολύ νεράκι. Γι' αυτό να σας πω εγώ ότι αν έχετε συσκευέ φίλτρου νερού 2 ετών και άνω προλάβετε γιατί η Rainbow Waters η μεγαλύτερη εταιρεία ψηκτών και αικιακών φίλτρων νερού αποσύρει το παλιό σας φίλτρο αν δεν είναι Rainbow Waters και σα φέρνει όλο καινούριο με έκπτωση 50%. Και ναι Μιχάλη, μιλάμε για γρήγορη ανέξοδη αόρατη τοποθέτηση από τους τεχνικούς της εταιρεία Πιστοποιημένα φίλτρα, μέγιστη ροή νερού, χωρίς χλώριο και βρωμιές Αποσύρετε το παλιό σας φίλτρο νερού και αποκτήστε φίλτρο 3M από τα καλύτερα παγκοσμίω και κερδίστε 50%. Καλέστε 801-1134-34-34 801 34, 34, 34. 801 34, 34, 34, 34. 34. Επικοινωνήστε με τους ειδικούς αποκτήστε ένα ολοκαινουργιο φίλτρο και ξεδιψάστε. Ξέχνιαστε. Δηλαδή, τι επαγγελματίαστε. Φτύσσε με να μην με ματιάσει. Φτύσσε με. Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή η Παρασκευή είναι σήμερα, την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, στη Ριαλνιού, θα βρείτε δύο βιβλία: Ήμβρο Τένεδο, στο ιστορικό βιβλίο του Νίκο Σιφουνάκη, με επώνυμες μαρτυρίε από τα δραματικά γεγονότα τη παράδοση των δύο στην Τουρκία. Ακόμη θα συμπληρώσετε με τα αστυνομικά μυθιστορήματα τη βιβλιοθήκη τη Real, αν σα λείπει κανένα. Μας το ρέματα, διακοπέ με στείλει ιδέε για να γρήγορα το σα. Έχω όρεξη να κάνω δουλειέ φέτο. Παραδόξω. Μαζί δωρεοπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Και σκάναρε και κέρδισε τη στιγμή επώνυμε δωρεοπιταγέ ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορέ Bazaar και παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση τη Real News και από την Κυριακή. Μαρία, μπορώ να προσθέσω κάτι. Άμα κάθεσαι ένα μήνα, ε, κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνει. Βαριέσαι και έχει όρεξη να κάνει και δουλειέ. Κατάλαβε. Πάμε τώρα σε και ευστερεύουμε για να μην προλάβει να απαντήσει. και 8 στον Real αλεφέμενε 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Για λίγο λείψαμε. Είχαμε πάει δίπλα στο στούντιο το βοηθητικό να κάνουμε μια εγγραφή. Γυρίσαμε και παίζουν κάτι κλαπατσίμπανα. Γιατί παίζουν αυτά τα κλαπατσίμπανα. Ποιο είναι στον ήχο, chapters, Ο Γιάννη ο Καραγεβέκη. Γιάννη, μου Στο Watching Glenn τη Νέα Υόρκη το 1976, περίπου 600.000 άνθρωποι άκουγαν εδώ του Salman Brothers να βαραν. Τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ναι. Και για να έχεις και μια εικόνα, ας πούμε, για το τι δεν ζήσαν μερικοί μερικοί και τι δεν γούσταραν ίσως να ζήσουν, παρέντα, είτε κάτι συγκροτηματάκια. Είτε The Band, The Grateful Dead, κάτι συγκροτηματάκια. Ωραία, και τελευταία. Όχι μόνο για τη σημερινή εκπομπή, αλλά για τη σεζόν, οπότε καταλαβαίνετε, θα, θα ροκάρμε καθόλου ή θα... Εγώ, να ροκάρω εγώ. Εσύ, γιατί Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Αστά Με τις μουσικές του διαβόλου. Ο Μποτσέλη, κυρίες και κύριοι, από εδώ, ο όποτε βάζουμε τίποτα και τα λοιπά, πετάει τη βούλκτεψη και ρωτάει τι θέμει, τι αυτό, τι αυτό και την αυτό, αλλά γουστάρει κατά δω. Δεν βάρειες. Για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσει, ε, πρόκειται για παλαιορόκα. Έτσι, του κλασσικού ροκ τη δεκαετία του 70. Δεν δε με, δε με πειράζει καθόλου. Για, ναι, για μένα τα λέω. Εσύ γιατί όμω δεν βγαίνει Μα αυτή σου την ταυτότητα, αφού για μένα παλαιο... τα λέω. Γιατί δεν ναι. βγαίνει μα αυτή σου την, την ταυτότητα, λέω. Πρέπει λοιπόν. να σου πω ότι η πρώτη ναι. ραδιοφωνική εκπομπή ναι. που έκανα. Ήτανε rock. Ήτανε classic rock. Ε, ναι. Όχι rock, ήταν ροκ. Ήταν κλασσικό ροκ. Όχι ροκ, ήταν κλασσικό ροκ. Τώρα έτσι. είμαστε ξέρετε. Και το αγαπημένο μου συγκρότημα όλων των εποχών είναι Led Zeppelin. Να τα λέμε και αυτά. είναι. Αρέσει να σε Ενώ είναι έτσι τα πράγματα Καταλαβαίνετε Είμαστε από μέγαρο μουσικής, λυρικής σκηνή και πάνω ε, Οι άνθρωποι άλλα, εξελίσσονται ναι. Τι να κάνουμε κατά ναι. τη διάρκεια των χρόνων που περνάνε Έχουν μια πρόοδο στη ζωή τους Δεν μου λες δε είναι Εκείνο το LED ZEP το οποίο το έχεις μέσα στη Ζελατίνα Το πουλάς, το Όχι. δίνεις το Όχι. Χα... Όχι. Ε, Δεν έχει εξελιχθεί <laughs> καθόλου <laughs> Πάμε λοιπόν για την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτή την ραδιοφωνική περίοδο πλέον. Καθώ ο Γιώργο από σήμερα βγαίνει σε άδεια, την καλοκαιρινή του άδεια για να ξεκουραστεί λίγο. Εγώ θα συνεχίσω για μια εβδομάδα ακόμη αλλά όχι σε αυτή την ώρα, στο 12 με 2 το μεσημέρι μαζί με την τσέντη Κρυθάρα Και θα σμίξουμε και πάλι ραδιοφωνικά με τον Γιώργο στα τέλη Αυγούστου, εκεί κατά τι 28 του μηνό. Πρώτα Θεό, αν δεν έχουν γίνει και τίποτα άλλο. Η παναγία μου αυτά τα οποία συμβαίνει. 28 του Αυγούστου, λοιπόν, θα είμαστε και πάλι σε πλήρη διάταξη. Και μάλιστα, του ετοιμάζω και κάποιες εκπλήξει του Χουδαλάκη Καλή. για αυτή τη νέα σεζόν. Είναι ανυποψίαστος, <σκλή> Είναι αθώο αγόρι. Δεν μπορεί να, σκ... να σκεφτεί τι τον περιμένει. ναι. ναι, ναι. Αλλά του ετοιμάζω διάφορες εκπλήξει που φαντάζομαι ότι θα του αρέσουν. Όπως είναι λογικό η εκπομπή σήμερα ξεκίνησε και αναλώθηκε τουλάχιστον στο πρώτο της μέρος στα όσα συνέβησαν στην Αγχίαλο με τις εκρήξεις χθε σε αποθήκη πυρομαχικών. Τη πολεμικής αεροπορίας εκεί κοντά στην 111 πτέρυγα μάχη. και για να μιλούμε τα ίδια για τους φίλους που είναι εδώ και θα τα βαρεθούν πρόκειται για κάτι τελείως απαράδεκτο κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ή, ή ποιαδήποτε αιτιολογία, δικαιολογία δεν μπορεί να σταθεί και βεβαίω περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε και τις επίσημες τοποθετήσεις που θα γίνουν σε συνέδευξη τύπου που θα ακολουθήσει λίγο μετά τις 11. Δεν είναι κάτι που μπορείς να καταπιείς ότι μια αποθήκη πυρομαχικών η οποία βρίσκεται δίπλα σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές αεροπορία. αεροπορίας ε, χάρη σε αυτή την αποθήκη πυρομαχικών έχουμε και την συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα έτσι, τον F-16, μια εβδομηταριά είναι στην 111 για να μην ξεχνιόμαστε εκεί στην ένα και άλλο... Δεν είναι ανεπίτερετο τελείω. Νομίζω ότι εδώ πια υπάρχει ένα ζήτημα ανάληψη ευθύνη ε, αλλά και πιστικών αιτιολογιών, δικαιολογιών, δεν ξέρω λόγων, ό,τι θέλετε, βάλτε εκεί πέρα, ε, τις οποίες οφείλουν να μα δώσουν, έτσι. Γιατί την εθνική άμυνα τη χώρα την εμπιστεύεσαι και την εμπιστεύεσαι χωρί να ρωτάς και πολλά-πολλά, όχι μόνο στην πολιτική ηγεσία αλλά και στην ε, φυσική ηγεσία του στρατεύματο. Και αν είχαν γίνει όλα καλά, προφανώ δεν θα ασχολούμασταν. Κάνουμε αυτό το θέμα. Ότι ασχολούμαστε είναι αυτό που σημαίνει ότι υπογραμμίζουμε ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά και προφανώ και όλα τα άλλα από δίπλα, η κλιματική κρίση και όλα τα σχετικά έχουν το ρόλο του, το λόγο του. Πόσε μέρε συζητάμε για αυτό, δύο εβδομάδε κλείσαμε, έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο των Πυρκαγιών είναι καλύτερη εικόνα. Σε βόλο, Λαμία, Ρόδο, Κέρκυρα, Κάριστο και άρτα. Ε, βέβαια στην ε, Ρόδο για 11 η ημέρα εξακολουθούν και υπάρχουν μικρές αιστείες αλλά όπως λέει η πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο βέβαια τα έχουμε ξανακούσει έτσι και στη Ρόδο είναι μια από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις όπου είχαμε της ουσίας ένα παράθυρο ευκαιρία να ζήσει τη φωτιά δύο-τρει μέρες όταν δεν είχαμε πολλοί σχερούς ανέμους παρόλα αυτά να ζοπηρώσεις υπήρξαν και επειδή υπάρχουν εστίες, μικροεστίες εγώ το βάζω με ερωτηματικό και εντός αγωγηγών <σομίως> γιατί είδαμε καντιλάκια όπως τα λένε οι και όσοι έχουμε συμμετάσχει κατά καιρού σε πυροσφάλιες και τα λοιπά <σομίως> είδαμε καντυλάκια να γίνουν καντιλάρε. <σομίως> Καραγευρέ και εσύ τα βάζει ή τα βάζει το αγωρεύω Επίση, νωρίτερα, όπω σα αναφέραμε, υπήρξε και πτώση ελικόπτέρου στη Σάμμο με πέντε επιβάτες ε, Ευτυχώ είναι καλά στην υγεία του. Όλα αυτά σήμερα, έτσι. Ναι, όλα αυτά σήμερα. παιδιά συμβαίνουν όλα μαζί. Ένα τουρκικό ιδιωτικό ελικόπτερο ήταν αυτό το οποίο έπεσε στο αεροδρόμιο τη Σάμμο το πρωί τη Παρασκευή. <Και> Ερχόταν από την Πάρο, είχε σταματήσει για ανεφοδιασμό και θα συνέχιζε με τελικό προορισμό την Τουρκία. Επέβαιναν πέντε άτομα τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Ρίκα Λαμάρη, έχει να μου δώσει καμιά συμβουλή. Γιατί Πολλέ, εγώ, και... αλλά ναι. για ποιο θέμα. Την Κυριακή, α πούμε, θα πάρω το κορίτσι και θα πάμε να μπούμε στο πλοίο, να πάμε στην Κρήτη, να αδειάσει το κεφάλι μου, να πιω τις οικουδιέ, μα τα χόρτα μου, τα αυτά μου, να mm. ηρεμήσω. Δεν έχει να μου δώσει καμιά συμβουλή. Γιατί στα αλήθεια, μου φαίνεται σχεδόν αδύνατο, α πούμε, ξέρει, έχω και τα απογευματινό, να τελειώσει. Λέω μετά θα αδειάσει το μυαλό μου με κάποιο τρόπο. Ρε, Αισθάνομαι ότι σπάσει, Είναι γεμάτο. Και πληροφορίε βαριέ, ξέρει δηλαδή. Πώ θα γυρίσω το κουμπί, ρε φίλο, Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Ε, Θε να σου γράψω κάποιε ώρε τη φωνή μου να την έχει, να την ακού, να ξεχνιέσαι. Ναι, ναι. Ξε γιατί το λέω. Ε, σήμερα, α πούμε, είναι μια μέρα. Αυτή η Παρασκευή και η άλλη Παρασκευή είναι οι μέρε που έχουν το μεγαλύτερο πίξ ό,τι αφορά την έξοδο, έτσι. Δηλαδή, Αύγουστο μήνα είναι ο μήνα των διακοπών. Άλλοι ξεκινάνε τώρα, α πούμε. Καλή ώρα σήμερα 28 του μήνα. Άλλοι θα ξεκινήσουν την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου. Αναρωτιέμαι αν μπορείς να κάνεις διακοπές Δηλαδή εντάξει εμάς είναι λίγο λιγοήμερος Το ξέρεις αλλά Ρε παιδί μου αυτή τη μαυρίλα γύρω σου Ας πούμε άμα δεν τα γιώσει όλα Άμα δεν κατεβάσεις ασφάλειες Άμα άμα άμα άμα δεν μπορεί Δηλαδή τι θα κάνει; θα πηγαίνεις στην παραλία Ας πούμε και θα σκέφτεσαι Ότι άλλοι κάνουν το λένε και ένωση της πόλης με τα φουσκότα Ναι Τίποτα Γιώργο, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει εδώ το κακό και ότι δεν θα έχουμε ανάλογες καταστάσεις και τον Αύγουστο αν και είναι πολύ δύσκολος μήνας. Ρε φόρτσα πα οκάρατα στα μναγκάθια είναι Πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα γιατί χθε <laughs> είχαμε μια ανταρσία μια Ανταρσία. Ανταρσία είναι ένα κόμμα, δεν είναι... Ε, ε, Ναι, ναι. ναι μην τα συγχαίρουμε, ναι. ναι. okay. λάθο. Ναι. Είχαμε λοιπόν ε, το σχίσμα στου κόλπου των Σπαρτιατών. Ναι. Το οποίο ε, πρέπει να πω ότι δεν περίμεναν δεύτερη ευκαιρία, με τη μία έγινε. Ναι, ναι, μπράβο του. Πολλά μπράβο του. Δηλαδή, βγήκε ο κύριο Φλόρε, βουλευτή του συγκεκριμένου κόμματο. Οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζετε και εμεί, εγώ προσωπικά πούμε, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ τον άνθρωπο. Ανέβηκε λοιπόν στο βήμα της Βουλής και τη Βουλή και τι είπε: Αφήστε τον Κασιδιάρη, παιδιά, να είναι υποψήφιο, να επιλέξει ο κόσμο να ψηφίσει. Μην του βάζετε φαγμού και ορκοτή και ορκοτή. Είπε ο λοιπόν. βουλευτή των Σπαρτιατών ναι. για τον Κασιδιάρη που ναι. θέλει να κατέβει με τον σχεδιασμό λοιπόν, Ελεύθερη Αθηναίη. Ναι. Τε, ναι. Ε, ο ε, βουλευτή των Σπαρτιατών για του Αθηναίους. Ναι. Ελευθερία στου Αθηναίου. Είπε Σπαρτιάτερ για του Αθηναίου. Και στο βουλευτή λοιπόν Φλόρο των Σπαρτιατών απάντησε. Μέσα στη Βουλή, ο διοικητή των Σπαρτιάτών, ο κύριο Στίκα. Τουλάχιστον τα ευχαριστώ το γεγονό των ημερών κατά την προσωπική μου άποψη πάντα. Είναι υποψηφίωτα του Ιλίακα Σιγκιά για το Δήμο τη Αθήνα. Πιστεύω ότι εκφράζει τη μοναδική ελπίδα για να ξαναγίνει η Αθήνα Ελληνική, αλλά και να σταματήσει αυτή η αλλόγηση πατάτη <στηνήθηση> χρημάτων. Με του μεγάλου περιγέλου, τα παγκάκια των 7.000 ευρώ και τι όποιε άλλε αλόγισσε πατάλε και υπερκοστολογήσει έχουν γίνει. Θέλω λοιπόν εδώ να στείλω και ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη, μέσω του κυρίου Χρυσοχόηδη που είναι παρόν, γιατί άκουσα ότι σχεδιάζεται νέε τροπολογίε εναντίον του κυρίου Κασιδιάρη. Τώρα πάτε για την 5 ή 6η, τροπολογία, δεν θυμάμαι, έχουμε χάσει το μέτρημα. Κύριοι τη Νέα Δημοκρατία, αφήστε του πολίτε να ψηφίσουν τον υποψήφιο που του αρέσει. Σεβαστείτε τη δημοκρατία. Ξέρω ότι σα πιέζει ο κύριο Μπαγκογιάννη, γιατί φοβάται, είμαι βέβαιος εγώ βασικά, πω η υποψηφιότητα Κασιδιάρη θα λάβει πολύ υψηλά ποσοστά. Όμω το Σύνταγμα επιβάλλει τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών χωρί αποκλεισμού. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό που ανέφερε προηγουμένω ο βουλευτής μου όσον αφορά για το Δήμο τη Αθήνα και τον κύριο Κασιδιάρη, θέλω να σα ενημερώσω ότι δεν είχα καθόλου γνώση επί του θέματο. Επομένω, οφείλω και εφόσον ενεργεί κάποιο. Αυτοβούλο Να πάρω κάποια μέτρα Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ πολύ Τι έπαθε ο Δεν ήξερε τίποτα για τον πουλευτή πάω, του πάω. Αυτό που ήθελε να Μην πει Γιατί εδώ πέρα τώρα δεν θα γίνουμε και όλοι παρθένες Ας πούμε μερικοί από είμαστε και πολύ παλιές Βλέπω και μία εδώ δίπλα μου <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν θέλω να πω Ότι όποιο παριστάνει τον αρχηγό Παριστάνει τον αρχηγό Θα το βρει μπροστά του ντετέ εδώ, με την πρώτη ευκαιρία, βγήκαν 9 εκτες, βγήκε ο Στήγκας να, μαλ... να μαλώσει το φλόρο. Και βγήκαν άλλοι 8 και ο, Στίγκα... ο Φλόρος 9 και του γράψαν μια επιστολή για την αντιδιδεντολογική στάση του Προέδρου, την οποία θα ελέγξει το συνέδριο. Πρώτη φορά ε, έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, οκ, okay, είπαμε να μας αδειάσαιζε, μαγκαλάτε τόσο πολύ δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελληνική Βουλή με το κόμμα Μαϊμού το κόμμα Καμουφλάζ πως το είπες οι Σπαρτιάτες για του ελεύθεροι Αθηναίοι ε, Ναι εντάξει, ε, εντάξει. Okay, Δηλαδή τώρα για να καταλάβω αυτοί οι εννέα ναι, ναι. Ε, θέλουν στο συνέδριο να φέρουν πρώτον ευθυνότητα τον Σ... κύριο Στίγκα και ενδεχομένως να τον πετάξουν έξω ε, ναι, αφού, περίμενε, το, το και βλέπετε. να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών στον Κιάδα, ο Στίγκε ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι που διάβασα. Εδώ είχε να κάνει και με την ίδια την επιστολή, Ραφιλίδη. να Προσκευαστεί αντιδιεντολογικέ και απαράδεκτες δηλώσει του δίθεν Προέδρου. Του δίθεν Προέδρου. Εντάξει, δεν λένε αυτοί του δίθεν, αλλά αντιδιεντολογικέ και απαράδεκτες χαρακτηρίζουν τι δηλώσει του Προέδρου του. Θα τον ελέγξω στο συνέδριο, φίλε. Και με βάση τη βάση του κόμματο, δηλαδή του 250.000. Δεν γλιτώνει μεγάλε, λένε τώρα επί τη ουσία. Επίσης θέλω να αναρωτηθώ, <laughs> όλοι αυτοί που ψήφισαν τώρα, τι θα πουν, ότι ψήφισαν κάποιον άλλο ή ότι ψήφισαν ε, ένα νοσί παρόντα πρόεδρο αντικαταστάτη <laughs> <του> κασοδιότητα. <laughs> Πάντω αυτό ήταν κάτι που πρέπει να ομολογήσουμε, δεν το είχαμε ξαναδεί στην Ελληνική Βουλή. Έτσι, να αμφισβητείτε ο πρόεδρο του κόμματο από το σύνολο των βουλευτών του είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Α, από την άλλη, βέβαια, είναι... ανοιχτή στηρίξη των Κασιδιάρη. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι. Γιατί λέω, μην μυθιαζόμαστε και μεταξύ μα. Επειδή δεν ζούμε το 2012, είμαστε στο 2023. Τα πράγματα έχουν κάνει τη διαδρομή του, είναι πολύ καθαρέ οι εικόνε. Όσοι ψήφισαν του παρτιάτε, ψήφισαν τον Κασιδιάρη, αυτή είναι η αλήθεια. Αν θυμάσαι και σε εκείνη την τηλεοπτική συνάντηση που είχαμε στην εκπομπή της Μαρίας Αναστοσούπου, λίγο τον είχα ρωτήσει. Εσάς ψήφισαν τον Κασιδιάρη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σαφές ότι το κόμμα μπορεί να λέγεται Σπαρτιάτες, αλλά δεν θα ήταν ένα ανύπαρκτο ε, κομμάτι στο πολιτικό τοπίο. Οι βουλευτές του, οι εννιά, έδειξαν αμέσω ποιος είναι ο αρχηγός. Δεν είχαμε πει ότι είναι υποψήφοι του κόμματος Κασιδιάρη οι βουλευτές του Υποψέφη το προηγούμενο φορά δεν ήταν yeah, Ε βέβαια. ποιος τώρα δηλαδή <σομίου> <σομίου> <σομίου> Να πω μια καλημέρα μέρα στο το Γιάννη Για την κατεπίγουσα εδέ Για τις εκρήξεις στην αγχία λογκτλ Προφανώς αυτά παιδιά είναι αυτά που ακολουθούν Μια διαδικασία η οποία έρχεται να ελέγξει Κάτι που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί το ότι δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί είναι μείζον θέμα όταν μιλάμε για ένα γεγονός σαν και αυτό που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν μπορούμε να γίνουμε πολύ αναλυτικοί, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι το να υπάρχει μια έκρηξη στην αποθήκη των πυρομαχικών τη 111 σημαίνει κάποια ζημιά στη δική της επιχειρησιακή δυνατότητα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουμε περισσότερο ανάλητοι και το καταλαβαίνω. Υπήρξε δήλωση πριν από λίγο από τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνική Άμυνα, με αφορμή τη εκρήξη χθε στην αποθήκη πυρομαχικών στην Εαγίαλο. Όπω είπε ο κ. Δένδια, ζήτησε τον έλεγχο των συστημάτων πυρασφάλεια κάθε στρατιωτική εγκατάσταση στη χώρα και τον επανέλεγχο των σχεδίων πυρασφάλεια. Να σα διαβεβαιώσω, είπε ο κ. Δένδια, ότι η ασφάλεια του προσωπικού των εγκαταστάσεων και του υλικού αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα των κυβερνήσεων. Και είναι ύψης προτεραιότητα και για την παρούσα κυβέρνηση. Οπότε αυτό που ζητάει είναι έλεγχο των συστημάτων πυρασφάλειας έτσι, σε όλες τις ε, στερεοδητικές εγκαταστάσεις της χώρας. Ναι, καλώς τα ζητάει, επιμηθήσει μας έτσι. Και τώρα θα πει κάποιος, γιατί ζητάζε ο Γιώργο Ταρέστα τα από το Δένδια ούτε να μην είναι υπουργός δεν είναι. Το ακούω, αλλά για να μην ξεχνιόμαστε έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι συνέχεια του εαυτού της. <Το έχουμε παρέμβαση στην εκπομπή. Ναι, από τη φίλη μα την Μαριτίνα. Καλημέρα Μαριτίνα. Καταρχά, πάει στο θέμα των σπαρτιάτων. Καλά που δεν είπε Μαριτίνα, μου να σκόψει τα πόδια. Καταρχά, αυτοί λέει είναι σπαρτιάτε με κορινθιακή περικεφαλαία. Μιλούν στο όνομα των Αθηναίων ναι. και γράφουν και επιστολή θεωρώντα περίπου ότι είναι δημοκράτε και θα ακολουθήσουν συνεδριακέ διαδικασίε. Έλα, Παναγία μου. Σοφία και εδώ. Καλημέρα Μαριτίνα. Νομίζω ότι η πιο πετυχημένη ατάκα είναι το Κουτσούμπα τελικά, γιατί αυτή είστε. Ναι. Ακούγοντα τα σκαθάρια, εμεί να σας πούμε Προσφέρετε στην επιχείρηση σας σιγουριά και σταθερότητα με την Εθνική Ασφαλιστική Σε μια εποχή ευρύτερης ρευστότητα με το ανανεωμένο πρόγραμμα Εθνική και Επιχείρηση Πλάς Επιλέγοντας το απλό σύνθετο ή πλήρες πακέτο Και σας συνδυασμό με μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις Εν μπορείτε να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης σας Μαζί μας και σήμερα είναι η προτέρια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλιναίος Energy and Metals που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Stands... Με γνώμονα την ευελιξία και την κοινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της η προτέργια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 18311 18 ή επισκεφτείτε το protergia.gr έχουν έρθει μερικές πολύ δύσκολες να απαντηθούν ερωτήσεις και προφανώς δεν έχει δουλειά δικιά μας να απαντήσουμε. Αλλά την καλή μέρα μας λέει, τι ακριβώς παρέδωσε ο καθόλου απετυχημένος Υπουργό πολιτικής, πως το λέει, κρίσης και πολιτικής προστασία. <Κι> δεν ξέρω να σου πω, ειλικρινά. Ξέρω, τον κάναμε με τα γραφεία του νομίου, κύριο Στυλιανίδη. Τώρα τι ακριβώς παρέδωσε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Αλήθεια δεν έχει ακούσει αναφορά σήμερα στην εκπομπή για τους εμπριστές και για τον εμπρισμό. Τιλάχιστον 10 λεπτά μιλάγαμε για το Đ다ξ, <다ξ, <다ξ. θέμα. Λέγαμε για τις συλλήψεις, λέγαμε για το προφίλ των εμπριστών, λέγαμε για το τι έχει γίνει. Ε, Δημήτρη Μασάδικης νομίζω. Όταν ο άλλος θέλει να πει κάτι και λέει, μ, μ, ναι, λέει «Ε, καλημέρα πολύ ζωή τραβάτε με τον Κασιδιάρη Ξηδάκη, λευτεριά στον Κουφοντίνα μαζί σου, μαζί σου, όπως τα βάζεις ένα πράγμα ε, Κουφοντίνας Κασιδιάρη, εγώ σε φωνώ μαζί σου κάνε αυτή τη δείξη Τι τραβάμε ρε φίλε Τι τραβάμε, όχι ένα μήνα 42 μήνε άδεια πρέπει να πάρω Άλλη από αυτά που μας συνδέουν τα δύο αγόρια εδώ πέρα πίσω από τα μικρόφωνα. Επειδή έκανε κάτι δηλώσεις πριν ότι είναι παλαιολοκάς, αλλά τα πράγματα ξέρετε εξελίσσονται και αυτό και, νότι, και τώρα μέγαρο μουσικής και λυρική. Λοιπόν, σάς, σήμερα παιδιά έφυγε ο Μπαχ. Ε, για αυτούς που ξέρουν τις μουσικής, τις κλασικής και τα λοιπά, είναι κορυφαία μορφή. Καλά τα λέμε παιδόν. Καλά τα Αλλά επειδή η μουσική ταξιδεύει γενικά εντάξει κάποια στιγμή πήγε και συνάντησα και τους Pro Call όχι η Pro Call τη συνάντησαν τη η μουσική. μουσική πήγε και συνάντηση. το Bach λένε η α, μουσική α, πήγε τι ωραίο. το Aaron The G-String να το πάρουμε λίγο να το διασκευάσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το κάνουμε white a of failure έτσι έγιναν ε, το έτσι. τα πράγματα χουδαλάκια ερώτηση για πάντα με το χέρι στην καρδιά τέλος ναι. πάντων το πλοκάμε στην καρδιά για πες τι Αγαπάς Ει αγαπάω εντάξει. Άλλο αυτό, άλλο, άλλο αυτό. Όπω έγραψε και ο Νίκο, σε ωραίο τραγούδι από χαιρετισμού. Εντάξει, το τελευταίο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού βασικά, αλλά εντάξει. Ε, να μπούμε σε αυτό το τελευταίο 25 λεπτό για μια σεζόν. Και αφού μπαίνουμε στο τελευταίο 25 λεπτό, κάτσε χουδαλάκι γιατί η ώρα είναι 11 παρα 25 και στι 12 θα γίνει η κλήρωση για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό. So first, goes... Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιβλίκη τη Αμαλία Κάτζου και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε κρουαζιέρα εικόνε του Αιγαίου. Η Celestial σα ταξιδεύει τον Αύγουστο σε έξι σαγυνευτικού προορισμού στο Αιγαίο. Επιβιβαστείτε για ένα φανταστικό ταξίδι σε Μίκονο, Κουσάντα Πάτμο, Ηράκλιο και Σαντορίνη. Διασκίστε τα σμαραγδένια νερά και ανακαλύψτε εμβληματικά αξιοθέατα. Το δώρο περιλαμβάνει τρει διανυκτερεύσεις σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα, όλα τα γεύματα και πρόγραμμα ψυχαγωγίας στο κρουαζιρόπλιο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, τριήμερο στην Κίθνο, προσφορά του kithnos.tv, ένα τριήμερο στο συγκρότημα υπερσύχρονων σουητών κοζαδίνος artsuits.gr, μπορείτε να το επισκεφτείτε. Το τυχερό ζευγάρι θα απολαμβάνει ένα δείπνο καθημερινά στο στέκει του Ντέτζι και θα ταξιδέψει με τη Σάντε που αναχωρεί καθημερινά από πειραιά για δυτικέ κυκλάδες. Περισσότερε πληροφορίε, σάντε και βέβαια στην κλήρωση σήμερα στις 12 δύο στρώματα profile από τη σειρά Bodytopia της GrecoStrom που έχει και Summer Sales αποκτήστε τα κορυφαία στρώματα The της σειράς Bodytopia με έκτοση 40% και όλα τα μοντέλα κρεβατιών με έκπτωση 35% grecostrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Κλήρωση στις 12 σε μία ώρα δηλαδή και 20 λεπτά. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε είτε την κρουαζιέρα εικόνες του Αιγαίου, είτε το τρίμηρο στην Κίθνο, είτε τα δύο στρώματα προφάιλ από την Κύρια Κοστρόμ. Πες το πώς, κουδαλάκι μου. Πάντα στα SMS, γράφετε real, αφήνετε κένω. Συμπληρώνετε όνομα και ηλικία και το μπουμπουνάτε ο Παναγία μου, στα Real κενό το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σα στο 19,600. Ο ακροατή που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ένα SMS με FIPA και τέλο κινητή τηλεφωνία όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 24,214,8020. Δώστε την συγκατάθεσή σα για την επεξεργασία των προσωπικών σα δεδομένων μπαίνοντα στο σύνδεσμο που θα σα ταλεί στο απαντητικό μήνυμα. Αρμόδιο Ρυθμιστή ΕΕΠ Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα το μάνο των 18 ετών. Η συχνήσιμε τοχείο έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμιστήριξης και θεά Αλφα. 12:52:77 Οριδιαγωνισμός Ριάλ Τελιάτζιαρ. Ριάλ καινο, λοιπόν, όνομα της πόνημου ηλικία αποστολής το 1960. Μια καλή μέρα και στον φίλο το Γιάννη. Μια πολύ μικρή αναφορά. Κάναμε όμω προφανώ το τσίμπισε που λένε στον αέρα, ανάμεσα σε κρίξεις, ελικόπτερα που πέφτουν και όλα τα, τα ωραία, καταπληκτικά. Πιστεύετε, λέει, ότι οι σχολέ που έχουν για τρίτη χρονιά λιγότερου από δέκα εισαγωγθέω θα κλείσουν. Σου διαβάζω ένα κομμάτι, βρίσκεται στα μονόστιλα τη εφημερίδα Καθημερινή, αλλά στην πρώτη σελίδα. Που λέει Ψήλωσαν οι σχολέ. Την επιτακτική ανάγκη για αναδιάρθρωση της ιδιτοβάθμιας εκπαίδευσης αναδεικνύουν ξανά τα αποτελέσματα των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ που ανακοινώθηκαν χθες. Οι περιζήτητες σχολές ψήλωσαν ακόμα περισσότερο, ενώ σε μεσαίες και χαμηλό βάθμους παρατηρούνται οι συνήθιες αυξομοιώσεις των βάσεων. Γιάννη, την επιτακτική ανάγκη για αναδιοργάνωση της ιδιτοβάθμιας εκπαίδευση. Στο διαβάζω έτσι όπω είναι γιατί νομίζω ότι πρέπει να μας προειδεάσει Όπως επίσης και το πρωτοσύλλητο της Εφημερίδα τα νέα Που λέει βάσει 2023 εκπλήξεις και παράδοξα Οι δημοφιλείς χωρές που γίνονται απλησίαστες Οι στρατιωτικές που δεν είναι πια ελκυστικέ Και οι νέες τεχνολογίες που παίρνουν το πάνω χέρι Ανάμεσα στα τέσσερα σημαντικότερα όπως θα έχει ξεχωρίσει η εφημερίδα τα νέα Το πρώτο πρώτο που γράφει είναι και τμήμα με 0 εισακτέου στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τι ρώτησε πριν από λίγο για λιγότερε από 10 εισακτέου. Ε, νομίζω ότι ε, όλοι βλέπουμε ότι το νέο σύστημα εισαγωγή έχει οδηγήσει σε μια νέα κατάσταση. Δεν θα πω τώρα αν είναι καλή, κακή κτλ. Έχει οδηγήσει σε μια νέα κατάσταση. Και είναι σχεδόν σίγουρο ότι πολλέ από τι σχολέ, σε ένα συνδυασμό, τι, γράφουμε, τι γράφουν τα παιδιά μα και τι ισχύει ω ελάχιστη βάση εισαγωγή κτλ. Θα οδηγήσει σε ένα, μια δεύτερη ανάγνωση, α πούμε, για το ποιε σχολέ πρέπει να υπάρχουν και ποιε όχι. Καλημέρα, Βάσο. Καλό, καλό καιραιλή, αγαπημένη μου πρωινή παρέα. σας, εύχομαι καλή ξεκούραση να λίγο το μυαλό σα όσο επιτρέπετε. Ευτυχώ λέει που ξεκινάνε και οι δικέ μου διακοπέ. Συγχρόνω, οπότε θα επιστρέψουμε όλοι ανανεωμένοι και ξεκούραστοι. Θέλω να πιστεύω. Και εμεί θέλουμε να το πιστεύουμε. Να περάσει υπέροχα, Βάσο. ευχαριστούμε πολύ. Άντε να στείλει κι εγώ ένα φιλί στην Ιωάννα Και να πω και κάτι γιατί έχω πολλά χρόνια Ίσως να το δω. <Κι> Είναι πολύ μεγάλη χαρά Να υπάρχουν πιστοί κρατές, Αλλά ξέρετε ότι το fan club Ξεκινάει από τη λέξη φανατικός Και εμείς δεν γουστάρουμε κανέναν φανατικό Εκτός από αυτούς μου του καλαμαράκη Τέλος πάντων που του αρέσει να ε, Με τα φανατικά δεν είμαστε παιδιά <Κι> Θέλουμε ανθρώπους που να Συμφωνούμε, να διαφωνούμε Αλλά όχι να φανατίζονται. <Κι> Καλημέρα Ιωάννα, καλό καλοκαίρι να έχεις Τι έλεγες πριν για τους πρόκολ ότι κλέψαν τον Μπαχ Είδες την παρέμβαση του φίλου του Πάνου Πι Δεν <Τι έγραφε> είναι, ο του Πάχελ Μπελίνο, ο Κανόνας τον έχουν πάρει οι Αφροντάις Τσάιλ Ναι, αλλά εδώ γράφει το εξή. Ότι αντέγραψε τον Κανόνα ο Μπαχ Κατάλαβα <στο βαλίου> Πάχελμπελ, έχουν πάρει η οι... Αφροντάι Τσάιλ. Εγώ αυτό που ήχα να σου πω είναι ότι στη μουσική είναι ο αντιγράψα, το αντιγράψα, ο αντιγράψα. Κοίταξε, Παρθενογέννηση <στο> ο... e, δεν υπάρχει. Όλοι από κάπου έχουν δανειστεί και γι' αυτό υπάρχει και το ελεύθερο μέχρι κάποια 8 από την οκτάβα να μπορεί να δανείζει σε στοιχεία και να μην θεωρείται κλοπή. Άλλο η αντιγραφή, άλλο η κλοπή και άλλο ο δανεισμό. Είναι τελείω διαφορετικέ καταστάσει. You Υπάρχει ειδική εκπομπή για τα κλεμμένα Να. Την έχουμε κάνει, Να. θα παίξει Να. και σε επανάληψη Να. το καλοκαίρι ναι, Την ακούμε κάθε καλοκαίρι και είναι ναι. πολύ χρήσιμο Αλλά εντάξει μετάξει είναι αυτό που λένε Και ποιος είχε κλέψει από ποιον Γαλάκι θα ναι, σε εξετάσω ναι. Το Σεπτέμβριο ναι, το ναι. θα γυρίσεις All, down, so to... Κάτσε τώρα μια που έλεγα πριν για το θέμα των βάσεων Και είναι μέρες που πολύ είναι με το χαμόγελο μέν στα χείλη Αλλά ταυτόχρονα πάρα πολλές οικογένειε έχουν και τις αγωνίες τους Για το πως θα τα βγάλουμε τώρα τώρα που το παιδί πέρασε στη σχολή Τα αγόρι, αγόρι κορίς κανένα ρόλο Και είναι εκτός ε, της πόλης που μένουμε και αμά Παναγιά μου Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι είναι ε, τουλάχιστον στις ε, τουριστικές περιοχέ τη χώρα είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κάποιο σπίτι γιατί προτιμούν και οι ιδιοκτήτες να την Airbnb και αν το νικητάσουν, θα το νικηάσουν για ένα χρονικό διάστημα το οποίο σα καλύπτει, δεν σα καλύπτει. Δηλαδή με το που φτιάνει καλοκαίρι θα πούνε έβγα έξω. Σα το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα που έχει καταγραφεί από δεκάδε μηνύματα που έχετε στείλει, αλλά και από του ανθρώπου με του οποίου έχουμε και εμεί οι δικέ μα κοινωνικέ Δεύτερον, και το λέω, Ιωσήφ, γιατί φαίνεται να έχει πάρει λίγο επιδημικέ διαστάσει. Δεν ζητάνε μόνο αρκετά ή και πολλά χρήματα για το ΕΝΙΚΕ, τα ζητάνε και μπροστά, τα ζητάνε και μαύρα. Ναι, αυτό συμβαίνει. Πάρα πολύ συχνά και πέρα από τα νησιά και στην Αθήνα, ειδικά για του φοιτητέ, έτσι. Ε, και μπροστά και ναι, μαύρα. Και μαύρα, μαύρα, έτσι, μαύρα. Γιατί η πλατφόρμα Airbnb και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και όλε οι άλλε πλατφόρμε που υπάρχουν για τη βραχυχρόνια μίσθο είναι μια διαδικασία. Εδώ την έχεις προσπεράσει αυτή τη διαδικασία και λε άκου να δεις η ασύφαρα μου άμα θέλεις η Αγγίλη Χούλασσο να έρθει βεβαίω, να έρθει αλλά θα μείνει από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο Άντε Ιούνιο το πολύ και θέλω τόσα και τα θέλω μαύρα και τα θέλω μπροστά γιατί τα μαύρα ξέρεις έχουν και μια τέτοια επικερδινότητα να τα συμφωνεί και αν τα δώσει. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Νομίζω το διάβασα στην καθημερινή το πρωί. Που λέει ότι έχουν μειωθεί τα στεγαστικά δάνεια και έχουν αυξηθεί οι αγοροπολισίε. Εδώ, Ιωσήφάρα, υπάρχουν δύο τινά. Το ένα είναι να έρχονται οι επενδυτάραδε από το εξωτερικό με γεμάτα πορτοφόλια, φράγκα ατελείωτα, δεν ξέρω εγώ τι. Ξέρει εσύ μερικέ τέτοιε περιπτώσει. Ναι, κάτι έχει ακούσει. Δεν ξέρω, μου. Κάτι άρχισε. έχει πάρει τα ναι. Πώ ακούν τα καλαμαράκια δεν σε τι φορέ. Ε, Ξέρει, πιάνεται αυτή σου κάτι, ρε παιδί μου, ότι έρχονται ξέρω εγώ, Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί και αγοράζουν. Αγοράζουν όμω, ξέρετε. Αγοράζουν, αγοράζουν. Και όταν αγοράζουν, αγοράζουν, αντιλαμβάνεστε ότι ανεβαίνουν και τιμέ. Και αυτό είναι το παράδοξο, λοιπόν. Στεγαστικά δάνεια να μην βγαίνουν και την ίδια ώρα να έχουμε πολλέ αγοροπολισίε, άρα από ποιου. Ή έχουμε τίποτα ελληναράδε καλή ώρα και εμά, με γεμάτα σεντούκια. Σηκώνουν το δω, βγάζουν από μέσα μαύρο. Χρήμα, πολύ. Χρήμα, χρήμα, χρήμα. μετριτό μετρητό. Κασαδούρα. Κασαδούρα. πως αλλάζει χρώμα η φωνή <συγνώ> σου, Μωρή! <μόνος, συγνώ> κασαδούρα. <συγνώ> <γιατί> κασαδούρα. <συγνώ> <συγνώ> Έχει στείλει μήνυμα και ο Φόρτσα λέει εγώ φιλή Ρεμάλια ρε, ρε, καλά να περάσετε Άντε να σας στείλουμε και σε ένα φιλή να μην είσαι παραπονεμένο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της φετινής ο, ραδιοφωνικής, <ε ραδιοφωνικής <ε περίοδου Till dungeon take me money and run Venezuela But the last time I till switched to overload And nobody's gonna go to school today She's gonna make them stay at home Daddy doesn't understand it He always said she was good as gold And he can see no reasons Cause there are no reasons What reason do you need to be shown? Όχι ρε φίλε, κάτσε τώρα πριν, λίγο πριν κλείσουμε αυτή τη σεζόν. Γιατί να πω εγώ για το I don't like Mondays, Εγώ το βάλα. Όχι, εγώ το βάλα. Ε, εγώ το δει, γιατί να μιλήσω εγώ. Ε, γιατί θα σου πω ότι είναι η πρώτη-δευτέρα που θα μου αρέσει, Γιατί θα δουλεύω. <ΣΣ> Είδε που είσαι παλιό χαρακτήρα. Είμαι, είμαι. 1979 η αγαπημένη Boomtown Rats και το πιο αγαπημένο από τα κομμάτια του ήταν στο νούμερο ένα και παίζει Παρασκευή γιατί την Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ. Από Δευτέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο 6 παρατέταρτο το πρωί. Δεν με πειράζει. Αλλά είναι και ανισόρροφο ξυπνάει. Και στην άδειά του ξυπνάει νωρί το πρωί. Δηλαδή, Έτυχε μια φορά και κάναμε μαζί διακοπέ. Και ξύπναγε, χάραγα εκεί πέρα και καθότανε και διάβαζε βιβλία εκεί. Βιβλιοφάγος από το πρώτο και έμεινε πέ... το καφέ του και διάβαζε βιβλία. Οι μεγάλοι άνθρωποι παιδί μου δεν έχουν να <laughs> και από αποείπνω. <ύπνο>. Ναι. <laughs> ε, ούτε σε άλλο μισές μαζί θα τις κάνουμε μωρά. Όταν πού... θα πάρεις άδεια με το καλό, δεν το 15 Αυγούστου πίσω θα είμαστε. Κάτσε πολύ σε βρισκό. Με αυτό το τραγούδι το μυαλό μας ταξιδεύει στη θάλασσα, όμως αυτοί ταξιδεύουν κάθε χρόνο και αμέτρα πλαστικά απορρίμματα. Η Κοσμοτέ, με όραμα ένα κόσμο καλύτερο για όλους, αναλαμβάνει δράση για την προστασία της θάλασσας με την πρωτοβουλία Κοσμοτέ Μπλου. Ενώνοντα δυνάμει με την εναλία, στοχεύει να απομακρύνει ω το 2025 90 τόνου πλαστικού από τον αργοσαρονικό και θερμαϊκό κόλπο, τη χαλκιδική και την Κρήτη. Και αυτό με τη βοήθεια επαγγελματιών ψαράδων, που παράλληλα εκπαιδεύονται σε βιώσιμε μεθόδου αλλία. Μάθετε περισσότερο για αυτή την πρωτοβουλία στο κοσμοτέ.gr κάθετο Blue. Και αν θέλετε να γνωρίζετε τα πάντα για την υγεία, την ευζοία, τη διατροφή, την ομορφιά, ολοϊγεία.gr. Επιστημονικές εξελίξεις, προτάσεις σε θέματα καθημερινότητας, απόψεις και αφιερώματα σε ένα νέο site που τοποθετεί την υγεία στο σήμερα. Όλο υγεία.gr γιατί έχουμε υγεία, έχουμε τα πάντα. Τι αυτό ήταν, έπαιξε το τελευταίο? Ε, δεν είναι. Είναι το ετήσιο τελευταία που λένε αυτό. Ναι. Είναι το Freebird, είναι Lina Σκίναρτ. Είναι για να ταξιδέψετε, είναι για να σας πούμε ότι ευχαριστούμε, γιατί χωρί εσάς δεν έχει και πολύ νόημα. Και ειλικρινά ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας Δηλαδή το εννοούμε Δεν το λέμε καθόλου τυπικά Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Να προσθέσω κάτι τώρα εδώ για τον αδερφό Δεν χρειάζεται νομίζω να πω τίποτα Καταλαβαίνετε όλοι από αυτά που λέμε Και το πως τα λέμε Ότι εντάξει, είμαστε σαν αδερφιά πια <Τι> φάστε... Αυτό που θέλω να σας πω Είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτέ οι εποχές και οι φωνές μπορεί να γίνονται λίγο πιο αδύναμες. Ένα τρόπος έχει να ανέβει το βόλιο είναι η αγάπη. Σας. Όχι οι καρδούλες της ζωής η αγάπη σας. Και να το θυμάστε αυτό όταν τσουβαλιάζετε ανθρώπους που δεν ταξίζουν. Θα έχουμε κάποιες αλλαγές, αυτό είναι δεδομένο ε, όπως έχουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι Αρμοδίω θα ενημερωθείτε όταν και από αυτούς που πρέπει Ας πούμε ότι μέσα σε αυτές τις αλλαγές ε, δεν θα χωρίζουν μια χωριστή και αυτό να φτάνει Θα είμαστε μαζί σας κανονικά ε, Δευτέρα 28 Αυγούστου στις 8 το πρωί, εδώ στο γνωστό μας ραντεβού και με κάποια έκπληξη άσε τις εκπλήξεις για εμένα πουδαλάκι yeah. έλα κάνε καρδούλες άλλα κουτσούπα στον Ανέστη καρδούλες πολλές καρδούλες εσένα Ανέστη καλό καλοκαίρι στη Δάφνη στον Μάικ, στον Πάνο, στην Ιταία στον ε, Σωτήρη τον Βρουλιώτη στον ε, Γιώργο, τον Τούμπανο στον τον Τσαλίκη στον Πάνο, είναι, είναι δεκάδε πραγματικά τα μηνύματά σα. Μανόλο, Σάβα, Real Blogger, στην Άννα. Ο ο στον Γιώργο α, Το Βρέτα, α, στο Ψηλό Χωριό, στον Μάριο. Oh, Ανέστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ε, Δημήτρη, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, στον Δημήτρη, τον ε, φίλο που είναι καθημερινά από το λεωφορείο μαζί μα εδώ στη Συντροφιά τον Γιώργο τον Αναστασάκη που να τα προλάβουμε ε, και τον Κώστα που το γράψα καλύτερα από τον καθένα <Και> Αν ψάχνεις από την κεφαλή τα παλαβά να διάσεις σαν θα πατήσεις στο νησί τη τζικουδιά να <Και> <Και> Ακολουθεί ο Μάνος Βληφνής και η Αμαλία Κάτσου. Πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε ραδιοφωνικά να ξαναντάμωσουμε Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, χουδαλάκι μου να ξεκουραστείς, να πέρασεις όμορφα, να το ευχαριστηθεί. Εγώ θα είμαι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και θα σε περιμένω να γυρίσεις. Συγγάμωρη πενελόπη.